Λοιπόν, καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στο ρέτωι book και ακούτε ζωντανά την εκπομπή παρία. Ε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι μια εκπομπή έτσι με διάφορες κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις και πολλές θεματικές που κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή εδώ στο χώρο του Ρεντουργού το οποίο μας φιλοξενεί και σήμερα έχουμε άλλη μια θεματική τέτοιου είδους, και έχουμε και καλεσμένους για ακόμη μια φορά ε, σήμερα θα μιλήσουμε. Ο τίτλος ε, της εκπομπής είναι διοξ Εκπαιδευτικών ποινικοποίηση Απεργίας και Συνδικαλισμού. Και ε, στην ανάρτηση υπήρχε ένα άτομο το οποίο τελικά δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Ε, αυτός είναι ο κύριος Καλούσης. Ε, αλλά έχουμε μαζί τον ε, Παναγιώτη. Παναγιώτη Χουντή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και το Γιάννη το Βιδάλε, που θα αντικαταστήσει τον συναγωνιστή των Ακρίτα που είχε κάτι απρόπτο και δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Να το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ε, έτσι να λειτουργεί το rotation. <laughs> δεν πειράζει. Ο ένα καλύπτει τον άλλον. Έτσι. Αυτό είναι και το νόημα ε, των ανθρώπων που παγωνίζονται και μοιράζονται πράγματα. Ναι, το θέλουμε κιόλας αυτό στην παράταξη. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ε, τώρα... Ε, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο έτσι το αλίευσα και εγώ κοιτώντα ε, μια εκδήλωση που είχατε κάνει πριν από περίπου ένα μήνα ε, και κάτι ε, με περίπου τον αντίστοιχο τίτλο ε, και την ίδια θεματολογία ε, και σήμερα πώς θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια πράγματα στην αρχή έτσι για να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς και θα συνεχίσουμε στα των διώξεων και στο ό,τι άλλο γίνεται. Λοιπόν, να πούμε τώρα μισό λεπτά και τα διευκρινιστικά του μας ακούτε στο www.radioreboot.gr Εκεί υπάρχει player που παίζει ζωντανά, εκεί υπάρχει και chat στο οποίο μπορεί να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Ε, βέβαια να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να φτιάξω έτσι τον σκελετό τη φόρμα της εκπομπής είναι διάφοροι ακροατές που ακούνε την εκπομπή και με βοηθούν σε κάθε θεματική να δίνω έτσι μια μορφή στην εκπομπή υπάρχει κόσμος που ζητάει αντίστοιχα τις θεματικές αυτές εκπομπές γι' αυτό και εγώ έτσι ουσιαστικά θέλουμε να δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους που αγωνίζονται, στου ανθρώπους που έχουν διώξει γενικότερα σε ό,τι κινείται Πάμε προς τα κύματα γενικότερα και τα κινήματα θα έλεγα. Λοιπόν, ε, θα μου πείτε δύο λόγια για την παράταξη. Ναι, καταρχήν ευχαριστήσουμε έτσι για την φιλοξενία και το λέω επειδή δεν το λέω έτσι τυπικά, έχει μια σημασία έτσι πράγματα που γίνονται σε διάφορους χώρους ε, να βρίσκουν έναν τρόπο να γίνονται γνωστά, γιατί... Υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη ενημέρωση που ξέρουμε ποια είναι. Παρ' όλα αυτά στην κοινωνία συμβαίνουν πράγματα. Ε, βασικά αρνητικά, αλλά με βάση τους αγώνες των ανθρώπων υπάρχουν και κάποια σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν, τα οποία είναι πολύ έτσι, θετικό, αναγκαίο και ε, θα έλεγα μονόδρομο στο να προσπαθούμε έτσι να γίνονται γνωστά. Με αυτή την έννοια σε ευχαριστούμε ειλικρινά και, και έχουμε κάνει και εμείς μια μεγάλη προσπάθεια να το, αυτά τα ζητήματα να τα επικοινωνήσουμε προς τα έξω στην κοινωνία. Ε, λοιπόν, η Ενότητα Αντίσταση Ανατροπής είναι ένα σχήμα που δραστηριοποιείται στην Ελμέ Πειραιά. Η Ελμέ Πειραιά είναι ένα μεγάλο σωματείο ε, που καλύπτει όλη την περιοχή του Πειραιά, νησιών, Τη αλφα και βίτα που λέει ο κόσμος Πειραιά, έτσι, τις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε, παρεμβαίνουμε σε αυτό το σωματίο είναι ένα μαζικό σχήμα που θα έλεγα ότι, ε, ότι η βάση του είναι η πίστη στην, στους κοινωνικούς αγώνες και στους αγώνες των εργαζομένων, αυτή είναι η βάση του, είναι ένα κοινοδρασιακό σχήμα, το οποίο... που διάφοροι άνθρωποι με διάφορες ιδιαίτερε αναφορές ενώσεις, συλλογικότητες, οργανώσεις δρούν από κοινού στη βάση των συζητήσεων που κάνουν και αυτών που αποφασίζουν να κάνουν αυτή την περίοδο που... Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολη και θεωρούμε ότι αυτό το σχήμα πάνω, χωρίς να υπερβάλλω δηλαδή πράγματα δεν είναι και σωστό αλλά τέλος πάντων έχει καταφέρει να δώσει κάποιες μάχες και αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχει τόσο ε, απροσχημάτιστη στοχοποίησή του από τη διοίκηση και από την κυβέρνηση θα πω πιο μετά στο πλαίσιο βέβαια μια συνολικής Στοχοποίηση οποιοδήποτε εκπαιδευτικού όπως και οποιοδήποτε εργαζόμενου αλλά και νέου αντιστέκεται σε οποιοδήποτε χώρο και προσπαθεί λίγο ουσιαστικά και πέρα από αυτά τα μεγάλα λόγια που ακούγονται από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες κατά καιρού, πράγματι να οργανώσει αντιστάσεις πραγματικέ και να βάλει ένα φρένο καταρχήν σε αυτή τη βαρβαρότητα η οποία πάει να επιβληθεί. Ωραία. Θες να κάτι Γιέννη? Ν ναι, ναι, ε... Επειδή είδα την περιγραφή του Radio Reboot και είδα ότι κι εσείς λειτουργείτε με μια οριζόντια διαδικασία, με μια συνέλευση στην οποία αποφασίζετε, αυτό είναι και το ζητούμενο για μας, προσκατάκτηση κατάκτηση βέβαια, σε ένα σχήμα εκπαιδευτικών τώρα συνδικαλιστικών, δηλαδή να έχουμε μια διαδικασία στην οποία συζητάμε και χαράζουμε τις επόμενε κινήσεις μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το καταφέρνουμε. Ε, αυτό έχει καταγραφεί ακόμα και στις ε, διακήρυξεις μα τι εκλογικές, γιατί εμείς συμμετέχουμε στις εκλογέ του σωματείου μας. Ε, έχουμε έδρας δηλαδή στο ΔΟΣΟΥ. Ε, προφανώς συμμετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις. Και αργότερα μπορώ να διαβάσω ένα κομμάτι από αυτή τη διακήρυξη για να καταλάβουμε καλύτερα τι λέμε. Οκ. Okay. Ε... Και τώρα θα μπορούσες, δεν ξέρω αν μπορούμε να το... Να πούμε, δηλαδή, εγώ σαν γενική ερώτηση θα έλεγα ε, ποια είναι η γενικότερη ανάγκη της δημιουργίας μιας συνδικαλιστικής ε, παράταξης. Ναι, νομίζω ότι προκύπτει από τη ζωή. Δεν, ε, δηλα... δεν είναι κάποια επινόηση ε, κάποιον έτσι, στη βάση μια εγκεφαλικής διαδικασία, ειδικά αυτή πάντα, πάντα στην ιστορία, έτσι, πάντα στην ιστορία, αυτό που ε, καθορίζει το σχετισμό, το τι θα γίνει, τον, να το πω έτσι με, με απλό τρόπο, αν οι άνθρωποι θα ζουν καλύτερα ή χειρότερα, με περιπτώσει, ε, καθορίζεται από τη δυνατότητά τους να επιβάλλουν με αγώνες ε, μερικά πράγματα. Στην περίοδο που ζούμε εδώ και Πολλέ δεκαετίες, ενώ που έχει οξυνθεί πολύ επίθεστη, είναι ότι περάσαμε ποτέ κάποια φάση δεν ξέρω, δημοκρατίας και ευημερία και ισότητας κοινωνικής κλπ. Απλώ ε, Απλώς από ένα σημείο και μετά, όταν ο αντίπαλος αντιλήφθηκε ότι το κίνημα έχει υποστεί σημαντικά χτυπήματα ε, και από τα μέσα, τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να μπω σε έτσι πολύ βαθιά τέλος πάντων να αντιλήψουν μπορεί και να μην τα έχουμε συζητήσει και εμεί στην παράταξη ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά τι τελευταίε δεκαετίες φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο επιβολή μια απόλυτη βαρβαρότητα σε κάθε επίπεδο, από το επίπεδο των ελευθεριών και των κατακτήσεων, σε επίπεδο συνδικαλιστική δράση, πολιτική δράση κλπ., μέχρι βέβαια του όρου ζωή, δουλειά, τι εργασιακέ σχέσει, το πώ είναι οι εργαζόμενοι απέναντι στα αφεντικά του. Και τα, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πιο ορατό Όχι, και, και αυτό δεν είχε φύγει ποτέ, έτσι. Είχε φύγει ίσω. Από τα μυαλά των ανθρώπων στη βάση μια προπαγάνδας που γινόταν ότι έχουμε μπει σε μια μακρά περίοδο ειρήνη κτλ. Δυστυχώ αυτά η ανθρωπότητα τα ξαναζεί. Πριν από παγκόσμιου πολέμου, συνήθω υπήρχε μια έντονη φιλολογία ότι έχουμε μπει σε περίοδο μακρά ειρήνη. Λέω έχουμε και αυτό. Δηλαδή τον κίνδυνο νέοι άνθρωποι να σφαγιαστούν σε άδικου πολέμου, που είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό. Δηλαδή, απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη. Οι άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν και που βλέπουν ότι αυτό μπορεί να είναι η διέξοδο, δύσκολη αλλά η μόνη διέξοδο, δεν το λέμε δηλαδή καθόλου ανόητα ότι είναι εύκολο και θα κάνουμε ένα σχήμα και αυτό το σχήμα θα πάει καλά στι εκλογέ κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Αλλά όμω ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμπληρωθούν κάποιοι άνθρωποι στη λογική ε, τη εμπιστοσύνη στι δυνάμει του, στι δυνάμει των εργαζομένων και το ότι θα επιβάλλουν, όχι θα πείσουν τον αντίπαλο. Τη που έχουν, αλλά ότι θα επιβάλλουν ε, μέσω του κινήματος και της ισχύω του κινήματος ε, κάποιες κατακτήσεις, κάποια αντίσταση σε πρώτη φάση, όπως θέλει ο καθένας μπορεί από εκεί πέρα να το... προσθέσω ναι. εδώ ότι είναι προφανές ότι στην παράταξη βρίσκονται ε, μέλη τη που είναι οργανωμένα σε πολιτικέ δυνάμει ή άλλα μέλη που δεν είναι οργανωμένα. Ε, Παρ' όλα αυτά μέσα από τη διαδικασία προσπαθούμε να βρούμε έναν κοινό και να δημιουργήσουμε ε, ένα σημείο ορατό που να συγκεντρώνει αυτό τη δυνατότητα να, να ενταχθεί κόσμος και να αντισταθεί απέναντι σε αυτό που επιχειρούν να επιβληθεί. Είναι ένας αστερίσκος πρόσθεσε σε αυτά που είπε ο Πάνος. Ωραία. Ε, από πότε ήσασταν εσεί πότε, πότε λειτουργεί η παράταξη, ε, Η παράταξη αυτή λειτουργεί ως, ε, έτσι ενιαίο σχήμα. Γιατί πιο παλιά ήταν μοιρασμένη σε σχήματα. ως ενιαίο σχήμα και με τη συσπήρωση και ενό ευρύτερου δυναμικού που ξεπερνάει κατά πολύ τα σχήματα τα οποία τη συγκρότησαν από το 2012. Ναι. Ε, Επίση. Τώρα ίσως δεν πρέπει να επεκταθώ τόσο πολύ αλλά με βάση την κουβέντα την ωραία που γίνεται ε, μέσα στο σωματείο δρουν οργανωμένες δυνάμεις επίσης πολιτικές για να κινηθεί απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις κάποιος και με τη λογική από τα κάτω που προσπαθούμε επιχειρούμε τουλάχιστον να κινηθούμε εμείς χρειάζεται επίσης μια οργάνωση. Ε, ως παράδειγμα... Υπάρχει ένας αγώνας τώρα που μου κάνει εντύπωση τελευταία τον οποίο αργότερα θα τον αναφέρουμε, τον αναλύσουμε κιόλας ο αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση. Βλέπω στο δικό μου σχολείο που υπάρχουν αρκετοί νεοδιόριστοι που θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία επιβολής και πειθάρχησης που ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι κοινό ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του μονάδα απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Αυτό επίσης προσπαθούμε να το σπάσουμε μέσα από την παράταξη, να δημιουργήσουμε δηλαδή διαδικασίες, μηχανισμούς που, στους οποίους θα μπορούν να ενταχθούν και να βρουν ε, αυτό τον κοινό βηματισμό, συνάδελφοι και συναγωνιστές, και να δημιουργήσουμε αναχώματα απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε. Νομίζω πάντα είναι σκοπός να συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας κάπως και να οργανωνομάστε γιατί ο ατομικισμός ε, δεν είναι απάντηση σίγουρα. Όταν ο καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, ε, είναι ένας χαμένος αγώνας νομίζω. Ε, να κλ... <laughs> κλείσω έτσι λίγο να προσθέσω να, ναι. κάτι επιδιώκοντα με έναν τρόπο το οποίο είναι και μια εκτίμηση που έχουμε καταγράψει ω συνδικαλιστικό σχήμα. Θα το πω έτσι πολύ στα γρήγορα. Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχουν τρεις γραμμές αυτή τη στιγμή στο κίνημα, στο συνδικαλιστικό. Η μία είναι η γραμμή ανοιχτής υποταγής κυβερνητικού συνδικαλισμού δηλαδή. Ναι, σε όλα. Είναι εύκολο ας πούμε ναι. αυτό, έτσι. Μια δεύτερη είναι μια γραμμή που καμώνεται, ότι είναι με τους αγώνες, που βγάζει κορώνες, που, που, που, αλλά που όταν δεχτεί το παραμικρό τζατζάρισμα, ε, υποχωρεί πανικόβλητη... Ε, Τραβώντα μαζί, μαζί τη και το κίνημα αυτή η γραμμή. Ε, και εμεί προσπαθούμε να υπηρετήσουμε αυτό, θα έλεγα, ότι, είναι η, ότι συμπυκνώνει. Προσπαθούμε να υπηρετήσουμε την τρίτη γραμμή. Ότι εμεί με τον αντίπαλο, με αυτό το σύστημα και του μηχανισμού του, δεν θέλουμε, δεν έχουμε και δεν θέλουμε να έχουμε καμία συνεννόηση, καμία συνεργασία, δεν έχουμε κανένα κοινό τόπο. Και άρα λοιπόν προσπαθούμε να στηρίξουμε μια ε, ε, κατεύθυνση που λέει ότι παιδιά αυτό πρέπει να κάνουμε να μαζευτούμε, να συγκεντρωθούμε, να φτιάξουμε τη δική μας δύναμη και αυτή η δύναμη είναι η μόνη που μπορεί ε, να γεννήσει κατακτήσεις ή να ε, έστω να βάλει φρένο, όπως είπα και πριν, σε μια πρώτη φάση αυτήν την κατάσταση. Αυτό έτσι πολύ... Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο να διαβάσω και το, ναι. την παράγραφο ναι, από ναι. την περσινή μας εκλογική διακήρυξη που καταγράφει όσα είπαμε τώρα, το κείμενο που με, πειράζαμε δηλαδή στις εκλογές του Σωματείου, σε ένα κομμάτι του γράφει, περιγράφει την ενότητα αντίστασης ανατροπής ως με τοπικό σχήμα οργανωμένων δυνάμεων και ανένταχτων αγωνιστών με κοινό βηματισμό στην κατεύθυνση συγκρότηση αγώνα μέσα στο Σωματείο. Αγώνα με κεφαλαία όταν λέμε αγώνα θα εξηγήσουμε αργότερα τι εννοούμε. Επιδιώκοντας να ενισχύσουμε την αποτακάτω κίνηση του κλάδου στα πρωτοβάθμια σωματεία του ως τη μόνη προοπτική που μπορεί να δώσει διέξοδο αντίστασης. Η παράταξή μας δεν παλεύει για λογαριασμό του κλάδου αλλά επιδιώκει να συμβάλλει στο να πάρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι την υπόθεση της οργάνωση των αγώνων στα χέρια τους. Ξέρουμε πως αυτή είναι η μόνη διέξοδος, έχουμε πλήρη επίγνωση για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από τις συγκεκριμένε συνδικαλιστικές ηγεσίε. Η ενότητα αντίστασης ανατροπής στηρίζει τις κινήσεις αγώνα και αντίστασης, πολεμάει τη γραμμή της ίτας, των συμβιβασμών και τη συνδιαλλαγής με τον αντίπαλο. Τι είναι το «από τα κάτω για εσάς? Γιάννη, ξεκινάτες. Πα, δύσκολη ερώτηση. <laughs> Τώρα <laughs> κάπως θα χαλαρώσουμε, <laughs> νομίζω ότι <laughs> <την> κουβέντα. <laughs> Εννοεί ο Γιάννης, ε, όπως και εγώ αυτό ένωσα, γι' αυτό είπα να το πει ο Γιάννης, ότι είναι δύσκολη συζήτηση με την έννοια ότι ο καθένας ε, εκεί έχει μια λίγο διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ε, ότι είναι αυτό όμως... Αυτό τώρα που θα κουβεντιάσουμε που δείχνει τη δύναμη στην πραγματικότητα της παράταξης γιατί προσπαθώντας να υπερβούμε επιμέρους διαφορές που προκύπτουν Συστό. ίσως από πολιτικές αφετηρίες προ... ε, στην πραγματικότητα ε, προσπαθούμε να εστιάσουμε σε αυτό που είναι σημαντικό τη συγκεκριμένη στιγμή οπότε νομίζω, αφήνω τον πάνω να πει πρώτα αφού πίνει το νερό του και... <laughs> όχι, όχι, έτσι είναι Και για εμάς είναι το εξής εξίσο... ε, Για μένα, πούμε, το σκέφτομαι Ότι δεν υπάρχει καμία ε, Πραγματική διαδικασία Χωρίς πραγματική κίνηση κόσμου Αυτό είναι από τα κάτω ε, Εγώ δεν είμαι Αυτού του μονόδρομου, δηλαδή είμαι και με τη λογική Και μια οργάνωση και τα λοιπά. Ε, Όπως και να έχει όμως Το ένα είναι αυτό που είπα και το δεύτερο Που επίση νομίζω ότι είναι κάτι Στο οποίο συμφωνούμε είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία στο συνδικαλιστικό κίνημα που εμείς δεν περιμένουμε τίποτα από τα ΔΣ των Ομοσπονδιών και να πω και κάτι και των πρωτοβάθμων σωματείων δηλαδή το, δελ, το διοικητικό, ένα διοικητικό συμβούλιο όταν αυτό είναι ένα υδροκέφαλο πράγμα το οποίο δεν αντι, αντιστοιχεί σε μια κίνηση κόσμου από κάτω δεν λέει τίποτα με αυτή την έννοια για μας είναι σημαντικό να, να ζωντανέψουν οι γενικές συνελεύσεις. Εμείς προτιμάμε να γίνει μια μαζική συνελεύση και ας τη χάσουμε, αλλά όμως είναι στην, πια στον έλεγχο του κόσμου αυτό που γίνεται. Θα, θα βγάλει συμπεράσματα, την άλλη φορά θα ξανατοποθετηθεί. Το χειρότερο είναι αυτό το καινούριο που έχει γίνει το να μαθαίνει ο κόσμος την αστική πολιτική μέσω από ομάδε Viber, α πούμε, που κάποιο του λέει εδώ θα ακούσει στη σωστή γραμμή, εκεί θα ακούσει στη σωστή γραμμή και ο κόσμο κάθε σπίτι του δεν πηγαίνει στη συνέλευση και θεωρείται ότι κάπου από εκεί κάτι κινείται, τίποτα δεν κινείται, είναι μια εικονική πραγματικότητα η οποία μα οδηγεί από είτα σε είτα στην πραγματικότητα, αυτό χοντρικά έτσι. Επίση, η κομβική σημασία έχει το να σπάσουμε τη λογική τη ανάθεση αυτό που περιγρα... περιέγραψε πριν ο πάνω. Δηλαδή. Εμ... Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό, ότι στην πραγματικότητα τα, τα σωματεία φτιάχτηκαν για να παίρνουν τι αποφάσεις οι Γενικέ Συνελεύσει, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τα ΔΟΥΣΟΥ έχουν έναν χαρακτήρα να ε, υλοποιούν τις αποφάσεις της Γενική Συνέλευση. Έχει μία σημασία η συμμετοχή στι εκλογές και η εκπροσώπηση στο ΔΟΥΣΟΥ για εμά και για μένα που είμαι ο συνεργαζόμενο στην παράταξη. Δηλαδή, προέρχομαι από άλλε αφετηρίες από τα υπόλοιπα μέλη έχει μια σημασία αλλά νομίζω επίσης θα συμφωνήσουμε σε αυτό ότι ε, αν είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο να έχουμε την πλειοψηφία στις εκλογές του Δουσού και να παίρνουμε τις αποφάσεις μας στο Δουσού και στο να μπορούμε να κινήσουμε, να μην έχουμε την πλειοψηφία αλλά να μπορούμε να κινήσουμε λίγο παραπάνω κόσμο, στον δρόμο στις συγκεντρώσεις στις διεκδικήσεις, να αισθάνεται να αισθάνονται συνάδελφοι ότι είναι δικό του πράγμα αυτό για το οποίο αγωνίζονται. Γιατί είναι δικό του. Δεν το αναθέτουν. Αναθέτοντάς τον σε, σε κάποιον άλλο στην πραγματικότητα, χάνουν τον αγώνα από τα χέρια τους, ο αγώνας απονευρώνεται και Άρα, γίνεται ένα. Άρα χάνουν τον αγώνα. Αυτό. Ε, θα προτιμούσαμε σίγουρα το δεύτερο. Νομίζω είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι στην παράταξη. Κανένα δίλυμα. Ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ε, στο δ οι ζυμούσεις γίνονται συγκεντρώσεις. Στη συνάντηση είναι το θέμα. Οι σχέσεις, σχέσεις σημαίνει συνάντηση. Να μιλήσουν, να δει ο καθένας όλα τα άλλα, τα εξαποστάσεως, τα εικονικά, η ανάθεση. Όλα αυτά έχουμε δει. Ποια είναι η κατεύθυνση που καταλήγουν όλα αυτά. Εάν αν μου επιτρέπετε λίγο ακόμη, είναι και μια τάση που βλέπω τελευταία στο κίνημα, ότι... Ε, να φλερτάρει με αυτή τη λογική του, του ατομικού δρόμου και του, ε, τα πράγματα γυρνάνε γυρ, με κέντρο τον εαυτό... Ε, και αυτό είναι προσπάθεια, γίνεται προσπάθεια να το σπάσουμε, δηλαδή η, προσ, η, η απόπειρα να έχουμε έναν ενιαίο λόγο προς τα έξω. Είναι και αυτή η πρόταση η αγώνα και προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες και δεν είναι εύκολο, ούτε νομίζω ότι είναι κάτι που το βρίσκουμε συχνά σε παρατάξεις συνδικαλιστικές, είναι Προς και είναι επίση σημαντικό για μα. Δηλαδή, το ότι εγώ βρίσκομαι εδώ τώρα επειδή δεν μπόρεσε να είναι ο Ακρίτα, παρόλα αυτά έχω ένα γενικό άξονα στο μυαλό μου και νομίζω ότι θα χαίρεται που θα με ακούει τώρα. Χαιρετίσματά μα, τον Ακρίτα. Ε, ωραία, πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, τι, κάτι το οποίο είχα σημειώσει, αλλά γενικότερα. Ένα κομμάτι το έχετε απαντήσει ήδη. Ήθελα να ρωτήσω γιατί αγωνίζεστε. Γιατί έχω διαβάσει δημόσια, παιδεία. Είπα, ε, και ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Βέβαια, είπατε μέχρι τώρα ένα, ένα σκέλος. Ε, πώς θέλετε να συλλογικοποιήσετε, πώς πρέπει να... Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πιο αναλυτικό πάνω σε αυτό περί της δημόσιας ε, Ναι, να πούμε δύο λόγια. Ε, κοιτάξτε... Ε, Κοίταξη, μάλλον <laughs> Χρήστο. Ε, ο αντίπαλος έχει την πρωτοβουλία, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ε, ο αντίπαλος βάζει μια ατζέντα, ε, η οποία ατζέντα είναι πολύ επιθετική. <laughs> δηλαδή, αυτοί πάνε να διαμορφώσουν, και, και να πω και ξεκινώντας, ότι η εκπαίδευση είναι από, τις, από τους άξονες τη επίθεσης. Δεν δηλαδή... Ωραία, κάνουμε αυτό, χτυπάμε εκεί, χτυπάμε εκεί. Εντάξει, Μωρέ, κάνουμε και μια επίθεση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λόγω του ρόλου τη, επειδή δηλαδή θα, θα βγουν οι αυριανοί εργαζόμενοι από τα σημερινά σχολεία, ε, είναι στου άξονε τη επίθεση, στι εχμές. Και γι' αυτό διακρίνουμε και τόση ιστερία ε, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται από τον αντίπαλο, από τι κυβερνήσει και συνολικότερα από το σύστημα. Με βασικού στόχου θα έλεγα, έτσι για λίγο να πω με τίτλου. Σε σχέση με τους μαθητές, θα έλεγα δύο βασικούς τίτλους, δηλαδή, το ένα είναι να αποκοπούν από δικαιώματα που είχαν στωρεάν σπουδέ. και το δεύτερο, να εμπεδοθεί μια πραγματικότητα στα σχολεία που ο αγώνας, η πολιτική, η γενική συνέλευση, η κατάληψη, η διεκδίκηση είναι εκτός νόμου. Αυτά είναι και τα δύο και το δεύτερο, το θεωρώ, εξαιρετικά σημαντικό δηλαδή το τι μέτρα παίρνονται για να τσακιστεί η σκέψη, η υποψία σκέψης λοιπόν. η υποψία σκέψης ότι ένα σχολείο πάει να βγει στον αφρό και να αγωνιστεί και να βρει δύο ετοιματάκια και να πει ότι εγώ δεν κάνω πίσω και αγωνίζομαι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν τώρα έρχονται και σου λένε ποιος είναι ο τελευταίος σημάντας μεταβίβασης της κρατικής πολιτικής γιατί έτσι το βλέπουν για τον εκπαιδευτικό. Ότι εσύ σου εκπαιδε Είσαι κρατικός πάλιος, άστα υπόλοιπο. Θα Εγώ έτσι σε βλέπω. τον αστυνομικό Θα υπάρχει. μου κάνεις τον αστυνομικό. Θα σου πω θα κόψεις τους μισούς, θα κόψεις τους μισούς. Θα σου πω ότι θα μου δώσω ονόματα αυτών που κάνουν κατάληψη, θα μου δώσω ονόματα αυτών που κάνουν κατάληψη. Ε, και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εκφράζεται μια τρομακτική επίθεση στους εκπαιδευτικού και μέσω τη αξιολόγηση, η οποία έχει... Είναι ένα πολυεργαλείο θα λέγα επίθεση, Δηλα, έχει πολλές στοχεύσεις. Έχει και το να κατηγοριοποιηθούν σχολεία, το καλό σχολείο, το κακό σχολείο ε, και τα λοιπά. Και αντίστοιχα και εκπαιδευτικοί. Να σπάσουν οι εκπαιδευτικοί, να είναι μονίμως φοβισμένοι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα ακόμα και τώρα ή μέχρι πρόσφατα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ήταν εξωγό αποϊτευμένος, να ήταν ό,τι θέλεις ας πούμε. Αλλά έκλεινε την τάξη, στην τάξη την, την πόρτα, και μπορούσε να μπει και να πει, παιδιά, συγγνώμη, καταλάβατε τι καινούριο νόμο σα φέρνουνε, και θα φάτε στη μάπα ένα εθνικό απολυτήριο. Α πούμε, λέω το καινούριο που ετοιμάζεται εδώ και ένα διάστημα και το οποίο θα έπρεπε να δημιουργήσει συνθήκε. Τι να πω, εξέγερση. Τέλο πάντων, θα πω μετά αν έρθει η κουβέντα. Είναι λοιπόν αυτά. Ταυτόχρονα η αξιολόγηση έχει και το τρίτο χαρακτηριστικό που παίζει πολύ στην κοινωνία. Παίζει αυτό με την ατομική ευθύνη. Σου κάνει και το σπίτι φταίσαι εσύ, γιατί ξέρω εγώ δεν είχες στη γαριφαλιά σου. δεν Ήταν ασφάλεια. Εγώ, ξέρω, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. Ε, έτσι γίνεται και με την αξιολόγηση. Δηλαδή παράγεται στα σχολεία. Ξέσαι, εμείς τα σχολεία, εμείς είμαστε και σε λαϊκές περιοχές όλοι εκεί στον Πειραιά. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, τα παιδιά είναι αντιμέτωπα με, με ένα κοινωνικό αδύα. Ξέρω, μια γενιά που της λένε ότι ξέρεις τη ζωή σου θα την κάνουμε μαύρη. Αυτό λένε. Και αυτό παράγει αδιέξοδο, όσο αυτό δεν βρίσκει συλλογικό τρόπο να εκφραστεί αγωνιστικά, παράγει μια δύσκολη κατάσταση. Και έρχεται λοιπόν το κράτος σου λέει, χα, δεν ξέρει να διαχειριστεί την τάξη, δεν ξέρει να δεν είσαι σωστά αξιολογημένος, δηλαδή σου φορτώνουν και σε σένα και στους μαθητές, φορτώνουν ότι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, ενώ το αποτε... είμαστε το αποτέλεσμα των αδιεξόδων που η πολιτική τους και οι κατάσταση που έχουν παράξει οδηγεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα, λοιπόν, η αξιολόγηση έχει και αυτό. Δηλαδή, να, να, να ε, ενοχοποιήσει το θύμα. Το θύμα. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι τώρα έχει βγει καινούργια μόδα, κάθε τόσο βγαίνουν πυρακάκες και λέει, ως σήμερα, 6.000 αποβολές. Ως σήμερα είδα καινούργιο νούμερο, 10.500 αποβολές στα σχολεία. Δηλαδή... Πάμε να, να δείξουν μια πραγματικότητα ότι αυτή η γενιά των πιτσιρικάδων είναι μια γενιά πολύ παραβατική, ρε παιδί μου, και η γενιά των εκπαιδευτικών είναι μια γενιά πολύ ανάξιων, πούμε. Αυτό είναι ένα από τα σκηνικά. Αυτή είναι η βασική άξονα της επίθεσης και βέβαια πολύ φτώχεια. Δηλαδή, συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν 30-40 σχεδόν χρόνια πάνω να βγουν στη σύνταξη, τρέμουν να βγάλουν το μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα σχολεία. Απέναντι λοιπόν σε αυτά, ναι, εμείς τι λέμε, ε, σχολεία ε, όχι φτωχά, με εκπαιδευτικούς, με ανθρώπινους μισθούς, πρέπει να διεκδικήσουν δηλαδή, όχι στην τρομοκρατία, Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ε, αυτοί που θα τρομοκρατήσουν, τα εσωτερικά ματ στα σχολεία για τους μαθητές, δεν είναι, δεν, δεν πρέπει να αποδεχτούν αυτόν τον ρόλο, μάλιστα υπάρχει και ένα πρόσφατο παράδειγμα, που αν μας πάρει ο χρόνο θα το πούμε, και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προσπαθούμε στην ουσία να σταματήσουμε, ε, να αγωνιστούμε τέλος πάντων υπερασπιζόμενοι κάποιες κατακτήσεις που οι άνθρωποι με τους αγώνες τους είχαν κερδίζει στο παρελθόν και που τώρα είναι υπό πολύ, υπό μεγάλη αμφισβήτηση. Ξαναλέω, θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι στους άξονε και γι' αυτό και αυτή η ιστερία με τους εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές βέβαια έτσι. Μιλώντας έτσι χαλαρά, να προσθέσω ότι ε, το, για το δημόσια γίνεται μία κουβέντα στην παράταξη. Αλλά ε, για το κρατικό υπάλληλο δεν γίνεται κουβέντα. Τι θέλω να, εξηγήσω, να, τι θέλω να πω και να το εξηγήσω. Ότι υπήρχαν επίσης τάσει στο κίνημα που το, το χαρίζανε αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Απριόρι τους θεωρούσαν ως κρατικούς υπάλληλου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να είναι κομμάτι των αντιστάσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει οι εκπαιδευτικοί ότι ε, ε, έχουν δημιουργήσει αξιόλογα αναχώματα, έχουν δημιουργήσει γεγονότα σε διάφορες στιγμές και κατά την περίοδο της πανδημίας η πρώτη διαδήλωση που θυμάμαι ε, να σπάει τις απαγορεύσεις για διαδηλώσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας ήταν διαδήλωση εκπαιδευτικών, αν δεν κάνω λάθος, στο Σύνταγμα. Η δεύτερη, εν πάση περιπτώσει, από τις πρώτες. Ε, επίσης, να προσθέσω ότι... Αν βρεθείτε ποτέ σε διαδικασία στο σχολείο που έχει να κάνει με τα παιδιά τους, γονείς κλπ. Έτυχε να βρίσκομαι το πρωί σε μία τέτοια, θα ε, δείτε ότι αυτό το κοινωνικό, το πλαίσιο το κοινωνικό μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά, επιχειρείται να εξοβελιστεί. Δεν μπορείς να ε, εξηγήσεις, μιλάμε για τη βία τη βία που είναι διάχυτη γύρω μας και κυρίως η βία των από τα πάνω, όταν επιχειρεί να το εξηγήσεις αυτό, ε, αμέσως μπαίνει μια διαδικασία που λέει καλά όλα αυτά, αλλά τώρα πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέτρα τα ε, ε, ψυχολογικά το ψυχολογικό αντίκτυπο ας πούμε που έχει να κάνει με την όριοθέτηση και το να θέτουμε συγκεκριμένους στόχους τους εφήβους, λές και οι εφήβοι δεν βλέπουνε το απόγευμα πεδάκια να κείγονται ή δεν βλέπουν το βράδυ όταν βγαίνουν βόλτα τον κανιβαλισμό που επικρατεί γύρω τους ή δεν βλέπουν τον μπαμπά τους και τη μαμά τους να απολύονται και να μην υπάρχει φαγητό στο σπίτι δεν δε βλέπουν τον νίκη να διπλασιάζεται και να τους κάνουν έξωση ε, αυτά δεν υπάρχουν υπάρχει μια ουδέτερη ας πούμε προσέγγιση που εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο ε, ε, μηχανισμό η οποία λέει ότι ε, τι κάνανε είναι ατίθαση, πρέπει να μάθουν να πειθαρχούν, κάνουν φασαρία, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν να μην κάνουν φασαρία. Ναι βέβαια, ισχύει ως ένα βαθμό αυτό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς αν ήμουν στη θέση τους, ποια θα ήταν η δική μου αντιμετώπιση. Και έχοντας να ζήσουν σε έναν κόσμο, εμείς τώρα βρισκόμαστε στην... Δεκαετία περίπου του, των 50, κάτι, 50 τόσο, εγώ 53, πάνω 57, ζήσαμε μια εποχή που, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε η. Ποια είναι η λέξη τώρα? Ε, ότι περιμέναμε ότι θα ζήσουμε καλύτερα από του γονεί μα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία γενιά που τα παιδιά δεν περίμενουν απλώς να ζήσουν χειρότερα. Τους ετοιμάζεται. Μία ζωή κόλαση. Τρέμουν το μέλλον. Τρέμουν το μέλλον, ακριβώς. Και εμείς θα κληθούμε ως μηχανισμός πειθάρχησης να τους πούμε ότι θα σκάσουν και από πάνω. Ε, όχι, δεν θα το κάνουμε. Τουλάχιστον αρκετοί από εμά. δεν θα το κάνουμε. Πολύ ωραία. Ε, όλα αυτά που έχουν ακουστεί δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σίγουρα επιμέρους όλα αυτά τα κομμάτια θα μπορούν να είναι και εκπομπές από μόνες τους υπάρχουν πολλά κομμάτια ε, συνεχίζοντας να ρωτήσω τώρα ενώ ήδη έχουμε ανοίξει κάπως το θέμα πάμε λίγο πίσω να σας ρωτήσω ποιες άλλε παρατάξεις αν και μου είπες γενικά την κατεύθυνση αυτές τις τρει, δεν ξέρω αν αξίζει να αναφερθούμε καθόλου θα έλεγα, ε, εγώ προσωπικά, θα έλεγα να μην αναφερθούμε. Όχι, δηλαδή, έχουμε νομίζω πιο σημαντικά πράγματα ναι. να αξιοποιήσουμε το χρόνο Δηλαδή μας. αυτό που θέλαμε να πούμε τι πολιτικές κατευθύνσεις υπάρχουν, με έναν τρόπο το είπαμε. Τώρα, ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ε, τώρα θα ήθελα αφού έχουμε ήδη ένα... Ένα αρχικό πλάνο, δηλαδή ήδη και εγώ έχω μπει καλύτερα. Έχω καταλάβει και πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα... Έτσι, τα είχα πολύ γενικά στο μυαλό μου. Ε, σίγουρα μου ήρθε με τη μία το τσιτάτο το, το σύστημα διδασκαλία Είναι η διδασκαλία του συστήματος. Είναι πολύ κλασικό παλιό. Βέβαια, εμείς είμαστε για να προχωρήσουμε τα τσιτάτα και να τα, να τα βάλουμε στο μυαλό του κόσμου να καταλάβει ότι «Οκ, okay, προχωράμε μετά από αυτό». Ε, θέλω να πάμε στις διώξει και στις απειλές απόλυσης Γιατί εδώ πάνω έχουμε... Τι έχουμε? Λοιπόν, εδώ τώρα θα μας βοηθήσετε γιατί είναι πολλές <laughs> Οπότε θέλω λίγο και να αποφύγουμε να πλατιάσουμε Αλλά και να πούμε λιγάκι τι έχει συμβεί Θα τα, τα πάρω λοιπόν, δηλαδή εγώ τώρα τα σημείωσα λίγο για να μην τα ξεχάσω ε, λοιπόν, ε, θα πω λίγο πρώτα για τον Πειράκ και μετά θα πω το γενικό πλαίσιο που υπάρχει. Λοιπόν, στον Πειράκ ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, ένα μισή, δύο-τρία χρόνια ένα καταιγισμό διώξεων που θα του πω όχι με σειρά χρονική, αλλά με σειρά θα έλεγα μάλλον σημασία. Με ίσω ένα κίνδυνο να μην κάνω απολύτω σωστή ιεράρχηση. Ωστόσο, οι τελευταίε δύο ε, του Δημήτρη και τη Χρήσα η χρήσα είναι μόνιμη συναδέλφισσα και ο Δημήτρης είναι της είναι και οι δύο τώρα μέλη στο ΔΣ από το δικό μας σχήμα το συνδικαλιστικό στους οποίους με αφορμή μια κοινή κινητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο της συναδέλφισσας της χρίσας ενάντια στην αξιολόγηση στήθηκε ένα επιθαρχικό φρονιματικού χαρακτήρα με ερωτήσει που θα πω μετά και στο οποίο αφού στήθηκε λοιπόν μετά έρχεται ένα χαρτί από το Υπουργείο, τον Πιερακάκη, που λέει να συνεδριάσει επιγόντως ουσιαστικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, να μου πει αν θα, τους αν θα τη βγάλω τη χρήση σε αργία, ο Δημήτρης είναι και μπορεί να είναι χειρότερη εξέλιξη, θα εξηγήσω τι εννοώ, αν θα τη βγάλω σε αργία μέχρι να γίνει το κανονικό πειθαρχικό. Τόσο ιστερία δηλαδή. Και το ίδιο και για τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καβαδία και αυτός από το σχήμα μας ο οποίο δεν τον λέμε τώρα τόσο πολύ με την έννοια ότι πρόλαβα και πήρε σύνταξη. Πρόλαβε δηλαδή. Στον οποίο μάλιστα υπήρχε και το, ε, η, η κλήση για οριστική παύση από το Υπουργείο, από τον Υπουργό. Αν δεν κάνω λάθος πάνω για 11 μέρες κάπου. Για 11 είναι... μέρες, Μία Σεπτέμβρη βγήκε σύνταξη και 11 Σεπτέμβρη του ήρθε το χαρτί να περάσει πειθαρχικό με αυτό το ερώτημα. Ε, για, για άλλα θέματα αυτός του τύπου γιατί ανέβασε μια ανάρτηση που έκανε μια καταγγελία σε κάποιο συνδικαλιστικό στέλεχος κυβερνητική κυβερνητικής παράταξης χωρίς να το κατονομάζει μάλιστα και το οποίο αυτή η ανάρτηση σχετιζόταν με άλλη δίωξη που έχουμε, δηλαδή ανέβασε αυτό ε, το δεύτερο λέει ότι αυτό το χαρτί το ανέβασε ως φωτοτυπία την προηγούμενη δίωξη άρα είναι παραβίαση εχεμήθειας δηλα... γιατί φαίνεται η υπογραφή του προϊσταμένου δηλαδή απίστευτα πράγματα τώρα έτσι δηλαδή μια υπογραφή που φαίνεται σε όλα τα σχολεία κάθε μέρα ας πούμε εκεί ήταν παραβίαση εχεμήθειας εν πάση περιπτώσει ε, αυτά για τον Γιώργο ο Δημήτρης και η Χρύσα για να επανέλθω λοιπόν Νομίζω ότι σκυλιάσαν. Ο αντίπαλο σκυλιάσε γιατί έγινε κοινή κινητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών. αυτό. Το οποίο πόσα πολλά λέει οι μαθητέ και οι καθηγητέ του να, να έχουν ζυμωθεί μέσα από μια τέτοια. Αυτό ήταν και να... το οποίο έγινε από την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι μαθητέ λένε τι είναι αυτή η αξιολόγηση και ποιο είναι αυτό που θα έρθει και τι είναι αυτό που γίνεται. Έγινε μια κουβέντα, αποφάσισαν να κάνουν αποχή, έγινε μια κοινή κινητοποίηση. Και του στείλουν ένα πειθαρχικό. Στο οποίο οι ερωτήσει ήταν αν σέβεσαι το Σύνταγμα, αν αναγνωρίσει ότι ανώτερο νόμο, αν σέβεσαι τον νόμο Χατζηδάκη Γεωργιάδη, αυτόν τον αντιαπεριακό, α πούμε, δεν τον λέγανε αντιαπεριακό, καταλαβαίνετε με τα νούμερα, αν ξέρει το νέο ποινικό κώδικα που λέει ότι οι φωνασκίε στο χώρο του σχολείου κτλ. Ξέρετε, είναι ένα άρθρο στο καινούριο ποινικό κώδικα, που λέει ότι οι χώρο του σχολείου, σε χώρο νοσοκομείου, είναι ένα χρόνο φυλακή κτλ. Ναι, το τα συνθήματα πάλι. δηλαδή. Ναι, ναι, ακριβώ. Τα συνθήματα. Αυτό είναι οι φωνασκίες. Τα συνθήματα. Ε, το σύνθημα οι μαθητέ γονεί για δωρεάν παιδεία παλεύουν μαζί. Μαθητέ γονεί εκπαιδευτικοί και εμπρό λέμε σκύβε στο κεφάλι, μόνο αυτά ήταν τα συνθήματα που ήταν τα εγκληματικά, ας πούμε. Έγινε λοιπόν ένα. το πειθαρχικό που θα αποφάσιζε αν θα έβγαζε τη χρήσα σε αργία. Δεν λέω το Δημήτρη, η ξέρει και ο Δημήτρη, ήταν ακριβώ το ίδιο, ήταν το ίδιο το πιθαρχικό, Απλώς ο Δημήτρη δεν πληρωτή, δεν υπήρχε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή για το Δημήτρη, ο φόβο ήταν θα του έρθει ένα αυτοδίκη παύση τη σύμβασή σου από το Υπουργείο χωρί καμία διαδικασία. Στην... Τέλο πάντων το παρακολουθούμε. Στην εκδήλωση που ήταν αφετηρία για αυτή την εκπομπή, επειδή βρισκόταν και ο πολιμένο δικηγικό υπάλληλο του ΕΚΠΑ, ο Δημήτρη Σαντονίου, ο εκεί μα εξήγησε και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι σημαίνει το καθεστώς <συμβε> ε, του συμβασιούχου, ότι κάποια στιγμή ε, ως, ε, ο Δημήτρης, νομίζω, είχε πόσα, 18 χρόνια... 19, νομίζω 19, τώρα πια, ναι, ο, ο, Δημήτρης, ο, Αντωνίου, ο Δημήτρης ο Αντωνίου από το ΕΚΠΑ. Ε, Ανανέωση συμβάσεων, δηλαδή η δουλειά του κρινόταν κάθε εξάμηνο, μόνιμο, κάθε δίμηνο, κάθε αφούς, χρόνο... Και ανανεωνόταν η σύμβαση. Η απόλυσή του ήταν λήξη σύμβασης. Το ίδιο θα συνέβαινε και για τον δικό μας τον Δημήτρη. Απλώς θα έλεγε η σύμβασή του με υπουργική απόφαση. Δεν υπάρχει ούτε η τυπική διαδικασία του να κληθείς σε ακρόαση και να γίνει γνωμοδότηση και στη συνέχεια να πάρει απόφαση ο Υπουργός. Ένα πρωί θα ερχόταν ένα χαρτί που θα έλεγε ότι πας σου. Ε, είναι λοιπόν αυτό... Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί δεν μπορέσαν να βρουν κάτι, ας πούμε, ότι σπρώξανε κάποιον. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι καθαρά φρονηματικό Το λέει κιόλας ότι είστε κρατικοί πάλι είστε υποχρεωμένοι. Αυτό είναι δηλαδή. Όλο το, το πλαίσιο είναι τέτοιου τύπου. Ε, και τους πάνε με χαρακτηριστικό αναξιοπρεπής αξιοπρεπή συμπεριφορά. Το χαρακτηριστικό στο βάζουν για να πούν ότι μπορεί να οδηγήσει αργία, σε απόλυση. Αυτό είναι η, αυτή η προστίκη αυτής της φράσης. Όταν γίνει... Με παραβίαση του υπαλληλού καθήκοντος, ότι, γιατί τη λέει ο ότι πρέπει να διευκολύνεις την αξιολόγηση. Αυτό λέει. Αυτή λέει όχι μόνο δεν διευκόλυναν, αλλά με έναν έμεσο τρόπο ας πούμε και τα λοιπά παρεμπόδισαν και τέτοια. Και παραβίαση του ποινικού κώδικα. Έγινε λοιπόν μια σύγκληση του πειθαρχικού που οφείλω να πω ότι έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση που δεν τη φανταζόμασταν και εμείς, δηλαδή χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτό που... Δημιούργησε ε, κάτι όλα αυτά η πίληση. Δημιούργησε. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια βέβαια. Ε, στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ακόμα και στη συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ, στην ΕΛΜΕ δηλαδή, ήταν ότι τι μας λέτε τώρα, τι είναι αυτά που λέτε, δεν ήρθαμε εδώ για αυτά, ξέρω εγώ. Παρόλα αυτά με όλη αυτή την πίεση έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση χιλίων ανθρώπων πρωί, αυτά δεν γίνονται εύκολα δηλαδή στι μέρε μα. Ναι, αυτό ήθελα να το τονίσω κι ναι. εγώ είναι συγκλονιστική η συγκέντρωση έξω από το πειθαρχικό. Η οποία οδήγησε στο να, βα... να μπει ένα φρένο. Δηλαδή, ότι για την ώρα, αυτοί εσύθηκαν στον Υπουργό ότι όχι, δεν βλέπουμε λόγο, η χρήσα θα μπορούσε να πει κάποιο κατά συνέπεια και ο Δημήτρη, δεν ξέρω δεν είμαι τόσο χαλαρός, πάντως δεν είμαστε χαλαροί, ότι δεν να μην βγει σε αργία. Βέβαια, αυτό είναι γνωμοδοτικό, δηλαδή μπορεί να πω ο υπουργό μου είπατε εσείς πέντε μηδέν ότι όχι, να μην βγει σε αργία εγώ φορές να τη βγάλω. Ε, μπορεί οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι εκεί το πράγμα που φαινόταν ότι του πάνε του συντρόφου ας πούμε, για απόλυση άμεση, ότι καταρχήν μπήκε ένα φρένο και μόνο η συγκέντρωση και το πώς αναδείχθηκε το γεγόνος ήταν πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι δύο. Πάω στις άλλες. Ίσως, Μισό ξέφυγα, λεπτάκι θα... πάνω ναι. να μείνω σε αυτή τη συγκέντρωση για λίγο. Ε, τώρα να συγκεντρώνονται το πρωί χίλοι συνάδελφοι έξω από το πειθαρχικό, ένα μεγάλο μέρος από αυτού να συνεχίζει και να πορεύεται σε όλη την Αθήνα για να συναντήσει την απεργιακή διαδήλωση των δασκάλων, γιατί εκείνη την ημέρα είχε προκηρύξει απεργία η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Και να έχουμε συμμετοχή στο δικό μου σχολείο, για παράδειγμα, συμμετείχαν στην απεργία 25 από τους 43 συναδέλφους. Είναι συγκλονιστικά νούμερα αυτά για την εκπαίδευση, τα οποία δεν τα είχαμε δει ούτε νομίζω, την περίοδο των διαθεσιμοτήτων. Αυτό για να τονίσω ότι με έναν τρόπο στάθηκαν οι συνάδελφοι δίπλα στους διωκόμενους. Ε, αυτή λοιπόν είναι η μία περίπτωση. Πάμε στην άλλη περίπτωση. Η άλλη περίπτωση αφορά ε, τον Ακρίτα που δεν είναι σήμερα εδώ. Ελπίζω να είναι καλά. Ε, καλά θα είναι δηλαδή εντάξει. Ε, τον ακρίτα, τον Γιώργο τον Καβαδία που είναι ο άλλος που του ετοιμάζαν που βγήκε σύνταξη που λέγαμε, okay. τον συνάδελφο ε, και ένας συνάδελφο άλλον που τώρα πια δεν είναι στον Πειραιά από τη δική μας παράταξη και άλλη μια συναδέλφισα η οποία τέσσερις δηλαδή αφορά το δεύτερο κομμάτι η οποία είναι στην ΑΣΕ, στην παράταξη του ΠΑΜΕ ας πούμε στο... Αυτό τι ήταν, ήταν στη βάση μιας κινητοποίηση που ήταν κινητοποίηση του σωματίου ενάντια σε εξετάσει πίζα. Οι εξετάσει πίζα είναι κάτι εξετάσεις οι οποίες λειτουργούν ως ένα εργαλείο και καλά διαγνωστικές για να βγάλουν συμπέρασμα ότι εσείς παιδιά δεν είστε τόσο καλοί μαθητές όσο είναι τα Αμερικανάκια και γι' αυτό φταίνε οι καθηγητές στο το σχολείο σας κλπ. Είναι τέτοιου τύπου εξετάσεις. Ε, είναι διαβόητε για, για να μην το ε, κουράζω. Ε, και έγινε λοιπόν μια κινητοποίηση ε, τσίνησε πάλι διεύθυνση, έστησε τέσσερα πειθαρχικά τα οποία είναι σε εξέλιξη το σε ποια φάση είναι, δεν ξέρουμε και ποινικά και πειθαρχικά και ποινικά αυτά τα τέσσερα Οι πρώτες δύο περιπτώσεις το ξέχασα για αυτό να πω η εισήγηση της διεύθυνσης πυρεά για το Δημήτρη και τη Χρύσα λέω που πήγαν να του απολύσουν είναι να ενημερωθεί και ο Ισαγγελέας δηλαδή το πάνε και για ποινικό Μετά έχουμε ε, Να βάλω ένα έτσι η διάθεση πάντα σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι να ε, και το λέω αυτό γιατί όλες οι θεματικές που κάνω στο τέλος φτάνουμε σε ένα κοινό παρονομαστή ε, το κράτος η κυβέρνηση και γενικότερα όλο αυτό να χτυπάνε όσου αγωνίζονται και εκδικητικά και παραδειγματικά προς τους άλλους δηλαδή με μένος Ωστε ε, να μην θέλει κάποιο άλλο να στηρίξει τον άλλον. Όπω είπατε, πριν όμω η συγκέντρωση, δηλαδή αλληλεγγύη σε αυτού του ανθρώπου και το πώ είναι θεμέλιος λήθο, ώστε να μείνουν μόνοι του προφανώ αυτοί οι άνθρωποι. Το χτύπημα των αντιστάσεων αυτή την περίοδο, μου, χτυ... μου θυμίζει λίγο το χτύπημα των αντιστάσεων την περίοδο 10-12. Δηλαδή υπάρχει ένα ιδιαίτερο μένο, μια ιδιαίτερη στοχεύση από επέναντί στι αντιστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεγονότα, που προσπαθούν να χτίσουν κάτι από τα κάτω, που επιχειρούν να δώσουν προοπτική, να φτιάξουν έναν αγώνα, ο οποίος δεν θα εξαργυρωθεί σε κάποιες εκλογές, αλλά θα έχει να κάνει με το οι αγωνιζόμενοι να, να, να πετύχουν κάτι, να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα. Αυτό επειδή δίνει και ελπίδα και προοπτική και με έναν τρόπο συγκροτεί και την σκέψη αυτών που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, χτυπιέται με ιδιαίτερο μένος. Αυτό ήθελα να τονίσω. Για να γίνει κατανοητό αυτό που λέει ο Γιάννης, αφού ήρθε το πειθαρχικό για τη Χρήσα, για το Δημήτρη που έλεγα τα πρώτα για την κοινή κινητοποίηση μαθητών και για την αξιολόγηση, η χρήσα έδωσε μια συνέντευξη στο Press Project. Πήγε τελευταία στιγμή, πήγε η διοίκηση και ε, παρέδωσε στικάκι με τη συνέντευξη στο Press Project, στο πειθαρχικό, λέγοντας ότι έδωσε τη συνέντευξη χωρίς να πάρει άδεια από την υπηρεσία και ότι δεν ήταν ακριβή αυτά που έλεγε κτλ. Αλλά θέλω να πω αυτό με τη μανία, δηλαδή. Ο άλλο τι μανία έχει. Έτσι. Αυτό είχα στο μυαλό μου όταν έκανα αυτή την παρατήρηση. Αυτό ναι, ναι. ακριβώς. Ε, μετά υπάρχουν... Τρεις μηνύσεις, ανάμεσα οποίους οι δύο είμαστε εγώ και ο Ακρίτας πάλι, ε, για μια κινητοποίηση που έκανε το Σωματείο ενάντια σε μια ημερίδα διαφήμισης των ιδιωτικών σχολείων από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πειραιά Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ακριβώς. Ναι, κατανοητό... η διαφήμισης των ιδιωτικών σχολείων από τη δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευση Πειραιά στο κεντρικότερο σημείο στο του Πειραιά εκεί έγινε θέλει. μια κινητοποίηση ήταν μαζική ε, οδήγησε τελικά στο να μην γίνει αυτή η διημερίδα και ακολούθησαν μηνύσεις με ψέματα δηλαδή ότι έφαγε ξύλο ότι διάφορα πράγματα μήνυσε ποιος ε, ο Δίδε Πειραιά μήνυσε τρία μέλη του Σωματείου, ανάμεσα στα οποία εμείς είμαστε οι δύο και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ είναι το τρίτο, ο τρίτος που μείνησε. Δηλαδή οι ε... εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ναι. στον προϊστάμενο των δημόσιων σχολείων γιατί δημιουργεί, κάνει, διαφημίζει τα ιδιωτικά, στην πραγματικότητα διώχθηκαν γιατί τώρα τρει τελεία και με βαριές κατηγορίες βαριές κατηγορίες δηλαδή έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα είπανε μετά από ένα χρόνο ότι έσπασε μια πόρτα από ήταν ψέμα και αυτό δεν ξέρω αν θεώρησαν φθορά ξένης ιδιοκτησίας ότι γράψαμε σε κάτι διαφημιστικά που ήταν διαφημιστικά των ιδιωτικών σχολείων, γράψαμε δημόσια δωρεάν παιδεία. Μπορεί αυτό να θεωρούν φθορά, δηλαδή. Γενικά η φευγάτη κατάσταση, μπορεί να καταλάβεις Η διατάραξη κίνηση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, διατάραξη όλα αυτά Όλα αυτά. Okay, παραβίαση παρα, δημόσια υπηρεσία, παρακόλληση υπηρεσιών. Όλα, όλα αυτά, ναι. Ε, Τώρα και... μιλάμε για μια εκδήλωση που όταν έγινε η παρέμβαση μου είχε κάνει εντύπωση τότε μεγάλο μέρος και των συνε... συμμετεχόντων ήταν με το κεφάλι κάτω Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε Μα... να υπερασπιστεί το ναι, δίκαιο και... ακριβώς και... <laughs> και δεν ξέρω αν οι συμμετέχοντες περνούσαν και τα δάχτυλα των δύο χεριών Σίγουρα φάμε, ναι Αλλά έτσι δεν υπάρχει θέμα δηλαδή, Τέλος πάντων ε, Και υπάρχει επίσης και μια ε, πειθαρχική και ποινική δίωξη Για μένα και έναν συνάδελφο και σύντροφο το ζήσει, ε, στη βάση του ότι στην επιπανδημία και απαγόρευση των διαδηλώσεων ήμασταν σε μια ομάδα ανθρώπων που προσπάθησαν να διαδηλώσουν ε, στην επέτειο τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, στη γραβιά. μπορεί να το θυμάσαι, Τέλο ε, τέλος πάντων εκεί ε, μας συνέλαβαν άτομα και μαζί με άλλου 50 που συνέλαβαν από τον Ευαγγελισμό Μέλης. μέχρι την Κυψέλη, ε, ότι συνοστιζόμασταν εμείς 62, ε, έχουμε δίκη στις 18 Δεκέμβρη Η οποία ε, έχει, έρχεται πακέτο με πειθαρχικό Για αναξιοπρεπή συμπεριφορά ε, εκτός υπηρεσίας Δηλαδή έχουμε και πειθαρχικό Όλο αυτό λοιπόν νομίζω ότι περιέγραψα λίγο ε, σύντομα Έρχεται να δέσει με μια κατάσταση ε, Δηλαδή σε εμάς είναι ξεσαλωμένοι Αλλά το γενικό κλίμα ε, είναι κλίμα ότι προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε ό,τι κινείται όπως κάπως το είπε πριν και έχει να κάνει και με την προσπάθεια τρομοκράτησης ποινικοποίηση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση Πιθανό να το έχεις ακούσει αυτό που είναι ένα, μια μορφή πάλις που έχει αποφασίσει ε, ο κλάδος να ακολουθήσει εδώ και κάποια χρόνια και τελευταία προσπαθούν να, το, να πιεστούν οι συνάδελφοι ε, με, με, ή με υποψίες αποφάσεων ότι είναι παράνομοι ας πούμε ε, με πειθαρχικό, και αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει, σε μια δασκάλα στον Ταύρο, η οποία μαζί με τους μαθητές έκανε ένα, μια ζωγραφιά ε, που έλεγε Ειρήνη και τα λοιπά. Και κάπω είχε τη φράση και έτσι, σχεδιασμένη τη σημαία της Παλαιστίνης για, ε, πως το έλεγε, διασπορά μίσου. Αυτό είναι το αδίκημα με το οποίο η συναδέλφησα καλείται. Δεν ξέρω και... αν πρέπει να το πω αυτό τώρα. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πάρει το ποτάμι. Δηλαδή, άμα βλέπανε την μπλούζα που φοράω, που έτυχε να φοράω σήμερα, νομίζω ότι θα μετράγαμε καινούριε διώξεις. Και είναι και ακόμα, να πω κάτι, έχει σημασία αυτό που θα πω. Δηλαδή, σε σχέση με την κλιμάκωση του πράγματος. Αυτό το πειθαρχικό στη συναδέλφησα και στον Ταύρο, στο οποίο απάντησε μάλιστα και ο έμπνευστή του στις ε, καταγγελίες του σωματείου εκεί mm. λέει ότι με βάση αυτό ότι, ε, ότι βγήκε αυτό στα κάγκελα και τα, και τα λοιπά διέταξα διερεύνηση απόψεων η φράση ότι διέταξα διερεύνηση απόψεων δηλαδή ότι είναι ιδιονυμικό αδίκημα το να έχει κάποιος άποψη που δεν αρέσει στον αντίπαλο είναι μια ποιότητα και να το γράφει να το γράφει, όχι να το υπενήσετε. Να το λέει, να το γράφει σε απάντηση. Έτσι. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, υπήρχαν διαρροέ εκεί ότι δεχτήκανε πιέσει από την πρεσβεία του Ισραήλ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, ασχολείται τώρα η πρεσβεία του Ισραήλ και με το τι πανό αναρτάται σε ένα σχολείο. Και ταυτόχρονα, το τελευταίο που θυμάμαι έτσι ω μεγάλο μαζικό γεγονό είναι η καινούργια μόδα που υπάρχει που βγαίνει ένα σχολείο και λέει, ή κάποιο συνάδελφο. Τα σχολεία έχουν προβλήματα, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε μπορεί να πει, οι Είναι διάφορα παραδείγματα που έχω. Παπ' πάρε ένα πειθαρχικό για κακόβουλη κριτική προϊστάμενη αρχή χωρί να έχει πάρει άδεια. Είναι και αυτά. Δηλαδή θέλω να πω είναι ένα συνολικό πλαίσιο που απλώ τώρα εμά τον πειράζ παραξεφίγανε γιατί πάνε να φορτώ στον καθέναν από πέντε, α το πούμε έτσι. Ε, και βέβαια αυτό που επίση θεωρώ ιδιαίτερα ποιοτικό και κλείνω δηλαδή με αυτό. Είναι η πρώτη φορά, η για πρώτη φορά προσπάθεια να βγει απεριά ομοσπονδίας παράνομη στις 23 Οκτώβρη, της ΔΟΕ. Δηλαδή γιατί λες, τώρα θα μου επιτρέψεις να πω πώς το σκέφτομαι, δηλαδή η ΔΟΕ. Η ΔΟΕ, δηλαδή που τις χρωστάνε πολλά, δηλαδή στις ομοσπονδίες η κυβέρνηση και το σύστημα χρωστάει πολλά για την αποσυγκρότηση των εργαζομένων, και για το ότι ένα κλάδο 180.000 ανθρώπων, γιατί εγώ λέω ότι είναι ενιαίο οι δάσκαλοι-καθηγητέ. Δεν είμαι ότι είναι άλλη υψηλή, άλλη κοντή, άλλη πρωτοβάθμια, άλλη Όχι, είναι ενιαίο. Ένα τέτοιο κλάδο νιώθει ανήμπορο. Είναι υπεύθυνη εδώ δόικοι όλοι, με. και αυτέ οι ηγεσίε. Λοιπόν, και πάνε σε αυτή την ηγεσία και του λένε: δεν, δεν πήγε στη διατησία, δεν είχε ενημερώσει με δικαστικό επιμελητή, δεν είχε κάνει δεν είχε βήξει, δεν είχε. Και πήγαν να βγάλουν παράνομοι, πρωτοφανώς, απεργία 24 ώρη μια ομοσπονδίας, καθόλου ας πούμε, περάνω πάση υποψίας, πώς να το πω, καταλαβαίνομαστε τι εννοώ, έτσι, που δείχνει το πού οδηγούν το πράγμα. Ε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν παρά ξέφυγα χρονικά. Όχι, όχι. Ε, πάντως έκανα αυτό που λίγο το κλείω παρα χρονικα οχι οχι ή το κλειω εγω η μεταξύ. Για τι ομοσπονδίες, να δώσω μια εικόνα που μου έκανε εντύπωση όταν... Μίλαγε η να συναγωνίστριά μας, στην αρχή στη συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ, όπου με μεγάλη δυσκολία πήρε το λόγο, γιατί υπήρχαν σοβαρότερα θέματα με τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί η συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ από την απόλυση ενός εκπαιδευτικού, ενός κλάδου, δηλαδή 180.000 εργαζομένων. Και μετά από μια συγκλονιστική ομιλία εκεί, καταφέραμε και ανατρέψαμε κάπως το κλίμα και... Άρθηκε και μία απόφαση που στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησε. Ε, μίλησε στο τέλος και ο δεύτερος προς απόλυση, ο Δημήτρης ο συναγωνιστής και όλο αυτό έδωσε ένα άλλο κλίμα στην συγκεκριμένη ε, συνέλευση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ είμαι ένας από, στην παράταξη από αυτούς που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα δευτεροβάθμια όργανα για να ξαναέρθουμε στη, στην προσπάθεια του να έχουμε κοινό βηματισμό. παρόλα αυτά η παρέμβαση μας εκεί και με τον τρόπο που έγινε ή μια άλλη διαδικασία σε μια άλλη συνέλευση πρόεδρων που μίλησε ένας πρόεδρος Ελμέ ο οποίος έτυχε να βρίσκεται τα παλαιότερα χρόνια στην παράταξη και μίλησε με έναν τρόπο που ε, μας έβρισκε σύμφωνος ε, ανέτρεψε το κλίμα σε αυτό το όργανο και έδωσε ε, πόντους ας πούμε ε, θέλω να πω ότι δεν είναι αμεληταίος ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παρέμβει ένα τέτοιο σχήμα αν είναι κάπως ομοιογενές, ακόμα και σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο, όχι περιμένοντας κάτι από αυτό, αλλά δίνοντας ένα στίγμα και ασκώντας, ασκώντας τίτλου τύπου πιέσεις που φέρνουν τους υπόλοιπους σε αδιαέξοδα, ας πούμε το κλίμα έχει μεταφερθεί νομίζω ότι αν δεν είστε αστυνομία σκέψη των μαθητών, αν δεν κάνετε ακριβώ αυτό που θέλουμε όλοι πειθαρχικά, φλερτάρετε και με ποινικά, ίσως τη ένα κομμάτι, γιατί ψάχνουν πολύ για τη νέα τρομοκρατία, τους νέους τρομοκράτες που δημιουργούνται, ίσως είναι οι νέοι τρομοκράτες κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι που θέλουν να αγωνιστούν μαζί και με τους μαθητές τους... Ε, για κάτι καλύτερο, ε, δεν, ε, δεν ήμουν όντως, δεν είχα πληροφορηθεί αν και είχα διαβάσει κάποια πράγματα, δεν ήξερα ότι ήταν ε, τόσο μεγάλη επίθεση ε, του Υπουργείου συγκεκριμένα να πούμε, γιατί σίγουρα πίσω από όλα αυτά είναι όλοι αυτοί οι τύποι ε, οι οποίοι έχουν μπει μπροστά για να ε, κάνουν την, αυτή τη δουλειά. Και να πω και κάτι άλλο εδώ. Το σχολείο μου είναι ότι δεν έχει ποτέ σημασία το πρόσωπο, αν είναι κάποιο άδονη, αν είναι κάποιο περακάκι ή οποιοδήποτε. Σημασία έχει ο ρόλο και τι κάνουν. Συμφωνούμε απόλυτα. Ε, γιατί μπορεί να είναι κάποιο άλλο και ο κόσμο, επειδή το διαχειρίζονται αυτοί θεαματικά, ε, θέλουν πάντα να πέφτει το μάτι σου σε έναν άδονη που ουρλιάζει στι τηλεοράσει και λέει διάφορα. Ενώ το θέμα είναι να απογυμνομένο το ρόλο του. Τι κάνει αυτό ο άνθρωπο πουλάει και ουσιαστικά όπως γίνεται σιγά-σιγά και στην υγεία, υποβαθμίζει το δημόσιο κομμάτι, ώστε να στήσουν τα πάρτι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι φίλοι τους και αυτοί που θα πάρουν τα λεφτά για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Τα έχουμε δει αυτά και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε. Ε, νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε σε ένα διάλειμμα και να πούμε και πώς θα συνεχίσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Ε, Μέχρι τώρα πάντως εγώ ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος όχι για αυτά που γίνονται Αλλά γιατί βλέπω ανθρώπους που αγωνίζονται και τουλάχιστον με αυτά που είπαμε έχω καταλάβει και πολύ καλύτερα τι γίνεται αυτή τη στιγμή Γιατί δεν το είχα αντιληφθεί Λοιπόν θα πάμε να περάσουμε σε τουλάχιστον δύο μουσικά κομμάτια που έχετε επιλέξει Τα οποία θα είναι το ένα από Social Waste και το άλλο θα είναι από τον κύριο Δημήτρη Μητσοτάκη ναι, να πούμε ότι δεν έχει σχέση με το θα καταλάβετε κιόλας ε, λοιπόν θα τον αλλάξουμε εμεί είναι από social waste και εργατικό θα είναι από το μητσοτάκι για πάμε λίγο για μουσική νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του ροσυνάνται τα πλευρά και πάμε μου το'χε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό και δε φοβάμαι Μέχει τριμπόξει τα σκινιά, μέχρι σ' ταράξει στι μουνιέ. Η μόμοχα μετάλλική σε η κυβέρνηση U.S. Κράτα πυρούν οι μαχαίρι, μέχρι σφυλέτο στο πιάτομα. Η μόσα πάντα κιουβί, ιακεί σε το πορφυριάτο. Ήταν μη γίνει η αρχή, δεν αντιστρέφεται τώρα. Κι ήταν γεμάτη πλατεία. Απάκρισα, στη χώρα. Το ψιθυρίζαν που λε οι φοιτητέ στι σχολέ. Το είχαν γράψει φίνικε στι πιο παλιέ περγαμινέ. Το είχαν πει του νερούδα και του αγέντε στη χειλή. Το τραγουδούσαν στην κούβα τη γκράνμα κάτι τρελή. Στο κελί του Φραντζοβάνι, χρυσοπή, κοιλτιακέδη. Μαντώνε του φιλί, πολίτη. του Μποντιτσέλη. Εκατό χρόνια και βάλε και το, το λέγει ο Μάρκετ στο Μακόντο. Κι θυσία του Αρχεντίνου. Δεν πήγε στο βρόντο, στη μασαλία του Ιτσό. Και στη γωνιά αυτή που ζω, σου το είχα πει κάποια βραδιά και δε σου φάνηκε χαζό. Τώρα στο κάνω τραγούδι με λόγια, απλά να το θυμάσαι. Τα πρωινά που θα ξυπνά, τα βράδια που θα κοιμάσαι. Και λέει το κάθε του ρεφρέν, λόγω τιμή. Το σάπιο κόσμο θα δεις, θα τον αλλάξουμε εμείς <Σιλίκη> Θα τον αλλάξουμε εμείς Νιώθω στις τέλες μου ξανά, του Ρωσινάντη τα πλευρά Και πάμε Μου το είχε το μυστικό, κάτι ο πολύ περαστικό Και δεν φοβάμαι Μου το ψιθύρισαν πουλές, τις ουτοπίες κυραντές Να πας, να πεις Το σάπιο κόσμο θα το θα δεις, θα τον αλλάξουμε εμεί Θα τον αλλάξουμε εμεί. Τόπερ και σαργανί. Μου τόπω όλοι μποσκινό να παίρνε με σούδα, ο αχεό, Σιοτά στη Λισαβόνα Το είδα κάποια κυριακή στι τρύπλε του ρομπερτο Ροπερτοπ, στο βισύνη του φιστιανού, στο κόκκινο του καραβάζο. Το είχα κούνησε μια φορά Σου Βίκτο Χάρα, τη Γιθάρα. Το τραγού, σαν κάποια μακριά, μερτε σόσα και βιολέτα πάρα. Το δει καπτανού. Σα πάρα μίλια στο φρασάκι στο μεγαλό καστοτρούχα. Μαίστα σε Καλτόφιο βιβλίο του κατζάκι. Στην Αθήνα καφεί με σπρέι σε τίποτο και γράψει. Μου το ένα του γράμμα. Πε φυλακίω Αν το φώναζαν στο Μεξικό. Ο Ρικάρδο και ο Ντρίκη Φλόρε Μαγκών. Κάπου θα το πήρε και σένα ταυτί σου. Και τι θα κάνει τώρα λοιπόν. Τη πατρά όλα τα σχολεία. Το χαν σηκώσει παδιέρα. Πριν η κυβέρνηση στείλει και ταύρου να δολοφονήσουνε. Τότε το μπονέρα το τραγουδίσαμε μαζί. Καλή παρέα γλυκό κρασί. Το παιχνιοπαύλο σε κάποιο του στίχο. Πριν μα σκοτώσουν οι Ναζί. Σε κάποιο απόσπασμα του χρονημίσου. Μάλλον από τα κεραμούν. Διαστάζουν. Να το χατιαβάσει. Μπορεί και να το στα μάτια σου που με κοιτάζουν. Στο λέω και σένα πα να το πει. Από εδώ στα πέραντα τη γη. Το κόσμο θα, δεις, θα το να σ αν τον α, αλλάξουμε, αλλάξουμε εμείς Της φταίρνες μου ξανά Του Ρωσινάντη τα πλευρά Και πάμε Μου το πει το μυστικό Κάτιο πουλί περαστικό Και δε φοβά Μου το ψιθύρισαν που λες Της ουτοπίας πυραντές Να πας να πεις Τόσα πιο κόσμο το θα δει Θα τον αλλάξουμε εμείς α, τον Θα τον αλλάξουμε α, εμείς α, La la Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στην εκπομπή παριάς ε, με, με σημερινό μάλλον θέμα της διώξης των εκπαιδευτικών την ποινικοποίηση απεργίας και συνδικαλισμού έχουμε φυσικά στο θέμα, το θέμα αυτό έχει ανοίξει με συγχωρείτε, ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα και έχουμε πάρει όχι απλά μόνο το κλίμα έχουμε πάρει και αρκετές πληροφορίες να κάνουμε να κατανοήσουμε αυτή την περίοδο, τα τελευ τον τελευταίο καιρό μάλλον τι τρέχει Έχουμε μάθει ε, ε, διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί ε, και για τις αξιολογήσεις σε πολύ πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι οποίες ε, πάντα είναι έτσι στον αέρα. Ε, ε, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι που λέγαμε τώρα off-the-air γιατί και off-the-air συνεχίστηκε κάπως ε, ε, η εκπομπή. Ε, ε, λέγαμε ρε παιδί μου ότι εντάξει έχουμε μια πηχή κυβέρνηση η οποία και όχι μόνο κυβέρνηση μπορεί να ήταν και μια προηγούμενη κυβέρνηση που το έκανε. Ε, έχει και αυτή κάποια στάδια ε, ότι μπορεί να αφομοιώσει κάποιο κόσμο ή στην αρχή θέλει να διασπάσει τον κόσμο ε, μεταξύ του δηλαδή ε, πολλές φορές ε, να δημιουργήσει ίδρυγες ότι εσύ είσαι από μια άλλη παράταξη και εμείς ξέρεις, έχουμε, ο καθένας ε, βλέπει μόνο τις διαφορές, γιατί όλοι άμα κάνουν μια τεράστια κουβέντα για το πώς θα συνεχίζουν, μπορεί όλοι να διαφέρουν ε, η απόψεις τους στο μάξιμουμ, αλλά εδώ μιλάμε για τα κοινά, για τους κοινούς μας αγώνες, για αυτό που μας απασχολούν και αυτά υπερβαίνουν όλα τα άλλα. Ε, μετά... Μετά μπορούν να αφομοιώσουν κάποιο κόσμο ότι okay, εκεί έλατε με εμά, θα ουσιαστικά αναθέσετε σε μας και μη σας εκπροσωπήσουμε έτσι όπως πρέπει. και Απονευρώνοντας τον αγώνα. Ναι, ουσιαστικά. Και αυτό πείτε, γιατί μου είπατε ότι δεν λειτουργεί ακριβώς και έτσι. Ε, όχι, θέλ, θέλω να πω κάτι, ότι... Που έτσι, συνήθω έτσι είναι. Ε, συνήθως έτσι είναι, βέβαια, σε δυτικέ κοινωνίε. Όμω, με έναν τρόπο, αυτό, ο Μακρόν το είπε στη Γαλλία. Είπε ότι, παιδιά, ξέρετε, η εποχή τη αυθονίας σα τελείωσε. Το θυμάστε αυτό, ε, πριν δύο χρόνια. Τώρα, μάλιστα, είπε και ότι από φυτοφάγη πρέπει να γίνουμε σαρκοφάγη. Και αυτό νομίζω θα το ακούσατε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το στάδιο τη αφομοίωση έχει. Συρρυγνωθεί πάρα πολύ στην ε, πολιτική του ε, δεν Αυτά τα κοινωνικά συμβόλαια με τα μεσοστρώματα που θα σας δώσω κάτι και θα το βουλώσετε και θα είστε το μαξιλαράκι αυτή της ταξικής κοινωνίας και της πολιτικής που εκφράζω, ε, είναι, υποκρίση. είναι υποκρίση. Είναι μια ευρύτερη πολιτική κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι αυτό εμάς, ε, για να γυρίσω στο θέμα μας, ναι, θεωρούμε ότι είναι και από τους λόγους που η συμπαράσταση των συναδέλφων ε, ήταν πολύ πλατιά και το, το επιδιώκουμε. Δεν θέλουμε εμεί να μα συμπαράσταθουν άνθρωποι που έχουν τις δικές μας απόψεις. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε ευρύτερα ε, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές μας να αντιληφθούν τι είναι αυτό που διακυβεύεται και ό,τι επιμέρους τώρα απόψει έχουν ή δεν έχουν ακόμα και αν δηλώνουν απολύτικοι να αντιληφθούν ότι ναι ζητάμε να είναι δίπλα μα γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι κάτι πιο πάνω από ό,τι είμαστε εμείς τώρα ε, και σε ένα συνδικαλιστικό σχήμα εντάξει σιγά α πούμε θα μπορούσε να πει κάποιος. όμως διακυβεύεται κάτι άλλο με αυτήν την έννοια λέω ότι η μεν αφομοιώση το σύστημα δεν μπορεί ιδιαίτερα να αφομοιώσει ή αν θέλετε αφομοιώνει πάλι με βασικό κορμό την τρομοκράτηση δηλαδή σου δείχνω τι, τι θα πάθεις ε, και αν δεν καταλάβει, ή μάλλον ε, φρόντισε να αφομιοθείς, γιατί αν δεν αφομιοθείς, σου δείχνει ότι θα πάθεις. Νομίζω ότι αυτό, η συρρήκνωση της, της δυνατότητάς τους να αφομοιώσουν, αποτελεί, θα έλεγα, και λύπασμα, πάνω στο οποίο θα ξεσπάσουν αγώνες. Θα ξεσπάσουν. Από ανθρώπους που μπορεί να κρίνουν σήμερα ότι είναι ενυποψίαστοι, ότι μπα, εμένα δεν με αφορά. Απολύτικη. Απολύτικη, η... όμως, του χτυπάει συν... την συν... πό είναι συντηρή, το να μην έχει θέση. Έχει θέση ουσιαστικά. Συμφωνώ. Υπέρ του υπάρχοντο. <συμφωνί> ε... αυτού που είναι κυρίαρχο. Έτσι <συμφωνί> ναι, ναι, ναι, <συμφωνί> Δεν είναι ισοπαλία, <συμφωνί> δεν είμαι καλή. Γιατί κάποιο είναι κυρίαρχο. Όμω θέλω να πω ότι και αυτοί του χτυπάει την πόρτα η επίθεση. Και αυτό διαμορφώνει συνθήκε ρογμέ. Και νομίζω ότι και ένα από του λόγου για να το κλείσω, δηλαδή να μην πλατιάσω που ο αντίπαλο είναι τόσο πολύ επιθετικό. Είναι ότι σου λέει ρε παιδί μου εδώ αν αφήξω μια χαραμάδα να ανοίξει Δεν ξέρω τι θα μου βγει Αυτό είναι δηλαδή Είναι και μια ανασφάλειά του με, Μέσα σε όλα Δεν λέω ότι είναι βασικά αυτό Γιατί δεν, δεν έχω αυτά πάντες για την κατάσταση που είναι το κίνημα Ξέρω ποια είναι αλλά, Όμως και ο αντίπαλος σου λέει ότι κάτσε τώρα έτσι που το πάω Μην αφήνω χαραμάδες Και μου ξεφυτρώσουν διάφορα γιατί πράγματα Γιατί πιέζω, πιέζω από παντού Ακριβώς Κάτσε Ακριβώς Γίνονται συνέχεια τα ρεπορτάζ, βέβαια, με τον τρόπο που γίνονται... ...από τα κανάλια των media των φίλων του των ε, καναλαρχών που είναι διαπλεκό... ...όλο αυτό το κύκλωμα, ε, όλα λένε για τα ενίκαια που έχουν διπλασιαστεί... ...αλλά δεν μιλάνε σαν εμάς γι' αυτό. Το λένε σαν κάτι έτσι γενικό στην Ευρώπη και όλα αυτά. Ε, λένε για τα, ότι πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και πλύνεις τα διπλάσια... Και σου βγάζουν κάτι καλάθια του νοικοκυριού, κάτι τέτοιε αειδίε, κάτι κουπόνια που τα είχαν ζηλέψει από άλλα καθεστώτα. Δεν ξέρω τώρα. Τα πετάνε τώρα οι άλλοι αντιπαλίτους. Ε, του. Σκοπό είναι να μιλήσουμε εμεί πλέον για αυτά. Ναι, δεν, δεν θα μα πάρουν οι τα θα σπίξουν. Σε αυτό έψαχνα τώρα να βρω ένα απόφθεγμα του Μπρέχτ που είχα χρησιμοποιήσει πέρσι, αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Πάνω κάτω έλεγε αυτό ότι όποιο δεν παίρνει θέση, στην πραγματικότητα παίρνει θέση υπέρ του ισχυρού. Ε, ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Πάνος και έχει να κάνει με το γεγονός ότι και εμείς όταν γυρνάμε σε σχολεία και ενημερώνουμε στην πραγματικότητα μας κάνει εντύπωση πόσο πολύ καταλαβαίνει ο συνάδελφος αυτά που λέμε ε, το δύσκολο δεν είναι να το καταλάβει. Το δύσκολο είναι να τον πείσουμε να συλλογικοποιηθεί, να ενωθεί με του ομοίου του και να κάνει κάτι απέναντι σε αυτό. Γιατί έχει γίνει τεράστια, κατά τη γνώμη μου, δουλειά τα προηγούμενα χρόνια για να διαβρώσει αυτή την προοπτική. Να την. Ε, Πώ να το πω. Ε, η λέξη εδώ πια θα ήταν σωστή. Να την. Ε, να τις βάλει πάνω πράγματα έτσι ώστε να μην έρχεται κοντά κάποιος σε αυτή τη λογική. Ε, τη, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη είχαν κληθεί σε ακρόαση εκπαιδευτική στη, στον Ομό Αχαΐας, στη διεύθυνση εκεί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, για να... η ακρόαση είχε να κάνει με την συμμετοχή του στην απεργία αποχή, την... Ε, το να μην συμμετέχουν δηλαδή σε αυτό που λέμε αξιολόγηση των, εκ, των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση ε, γίνεται, έχουν επιλεγεί οι νεοδιόριστοι ως ο αδύναμος κρίκος γιατί ε, οι συνάδελφοι αυτοί ε, εκβιάζονται στην πραγματικότητα με τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Τους λένε ότι αν δεν αξιολογηθείς δεν μονιμοποιείς. Οι συνάδελφοι εκεί και πήγαν στην Ακρόαση και είπαν ότι συνεχίζουν και μιλάμε για αρκετούς συναδέλφους. Ε, βλέποντας φωτογραφίες από τις συγκεντρώσει που έγιναν μου έκανε εντύπωση ότι έψαχνα και δεν έβρισκα τα πανό των σωματείων των εκπαιδευτικών. Ήταν συγκλονιστικό. Ε, δηλαδή η βάση δεν είναι αναγώνα και η συνδικαλιστική δικαισία κάνει ό,τι μπορεί για να τον ε, υπονομεύσει. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται ε, και είναι ελπιδοφόρο ότι ο αγώνας αυτό συνεχίζεται στην πραγματικότητα με τη δύναμη της βάσης. Συμφωνώ πολύ με το κάνει. Ένα δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το ότι έχει πιάσει τα όρια της η, αυτή η διαδικασία της ενσωμάτωσης γιατί οι δυτικές κοινωνίες προετοιμάζονται, γίνονται πολεμικές κοινωνίες, προετοιμάζονται για πόλεμο και σε μια τέτοια διαδικασία το να πείσεις νέους ανθρώπους να πάνε να γίνουν κρέας για τα κανόνια τους ε, είναι κάτι, για το κράτος εννοώ να πείσει, είναι κάτι που θα χρειαστεί όλες τις, όλα τα γρανάζια, θα στοιχίσει όλους τους μηχανισμούς του και το να δημιουργούνται αντιστάσεις σε έναν κρίσιμο μηχανισμό όπως είναι η εκπαίδευση έχει τεράστια σημασία. Είναι τραγικό το ότι υπάρχουν πολι πολιτικές δυνάμεις που αναφέρονται στον αγώνα από τα κάτω και δεν καταλαβαίνουν τη σημασία ενός τέτοιου αγώνα. Ελπίζουμε να το καταλάβουν σύντομα. Και το καταλαβαίνουν κάθε φορά που βλέπουν τον κόσμο να αγωνίζεται και να μαζεύεται κατά μεγάλου αριθμού από εκεί που δεν το περιμένουνε. Η αλήθεια πριν από αυτά είναι ήθελα να πω ότι στο διάλειμμα <laughs> είδαμε ένα εντελώ οικογενειακό κλίμα εδώ πέρα που είμαστε. <laughs> οπότε αισθανόμαστε και εμεί άνετα να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω και λίγο πιο χαλαρά. Και πραγματικά νομίζω ότι και οι δύο είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Σα ευχαριστούμε Τίποτα μα χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Και μενα και εκτός εδώ, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, επόμενο, το επόμενο κομμάτι, έτσι το λέμε και αυτό, ε, ήθελα να ρωτήσω τι είναι η απεργία για εσάς και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ποινικοποιείται. Λοιπόν, ωραία, με αμαρέσουν αυτά. <laughs> είναι, Ενώ... είναι πάλι ο κομμουνιστής ο Παγνώστος. Τον πειράζω ε, ε, αμαρέσουν, αμαρέσουν αυτά, γιατί η απεργία έχει λιδωρηθεί. Έχει δεχτεί σηκοφάντηση, έχει δεχτεί επίθεση. Ε, αλλά παραμένει, αυτό το πιστεύω ακράδαντα, η, η βασική μορφή πάλις που οι εργαζόμενοι, ε, μέσω της οποίας εργαζόμενοι μπορούν να αγωνιστούν και να κερδίσουν. Και αυτό είναι και ο λόγος που... Δέχεται τέτοια επίθεση. Όταν λέω έχει λιδωρηθεί, ενώ ότι έχουν φροντίσει να κάνουν απεργίες που τις εξαγγέλουν, αυτοί που τις εξαγγέλουν, οι ίδιοι δεν τις πιστεύουν, τις υπονομεύουν. Παρόλα αυτά, επειδή παραμένει ένα αγκάθι, και ξέρετε, ακούω, είναι... Ο Γιάννη θα το καταλάβει αμέσω γιατί τα, τα ακούμε αυτά από συναδέλφου που κρίνουν ότι πιέζονται οικονομικά και πάμε σε σχολεία γιατί του λέμε συνάδελφοι να απεργήσουμε να βρούμε και ένα άλλο τρόπο. Και αρχίζουν λοιπόν, <laughs> παιδιά όμω να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Ε, εκεί βέβαια προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι και να βρούμε έναν άλλο τρόπο και αυτό επώδυνο θα είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπο που είναι πιο έξυπνο από ότι είναι ο αντίπαλο α πούμε. Οι, οι τρόποι αγώνα είναι επώδυνοι όλοι. Και η διαδήλωση είναι επώδυνη και η απεργία είναι πόδινη κτλ. Η απεργία όμως επειδή σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μαζική διαδήλωση, να βγεις προς την κοινωνία να εξηγήσεις τι είναι αυτό που κάνω και γιατί, δεν τυχαίω τώρα σε κάθε απεργία βγαίνουν πούμε, τα κανάλια και παθαίνουν πούμε στερική κρίση. Η απεργία λοιπόν παραμένει, την υπερασπιζόμαστε, ε, παραμένει ο βασικός τρόπος που ένα κλάδο εργαζομένων μπορεί να παλέψει και να νικήσει, και γι' αυτό το λόγο έχει ποινο, ποινικοποιηθεί κατά τρόπο, ώστε ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει απεργία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή μπορεί ο κόσμο να μην το έχει καταλάβει καλά. Αυτή τη στιγμή, όλε οι διαδηλώσει που γίνονται ουσιαστικά είναι παράνομε. Με βάση τον νόμο, έχω ήδη θυμάστε του καλοκαιριού, πριν μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι το όνομα του νόμου, που λέει ότι πρέπει να έχει ανεβάσει πλατφόρμα αίτηση άδεια πια είναι η υπέθυνη διαδήλωση, ποια είναι η διαδρομή κτλ. Ευτυχώς ακόμα δεν γίνεται. Ευτυχώς. Επιχειρήθηκε. Επιχειρήθηκε. Επιχειρήθηκε. Και επιχειρείται ακόμα με αυτό τον περιορισμό. Σπροχτείται εδώ πάνω στο πεζοδρόμιο ανάλογα με το πόσο ο είναι κλπ. Αντίστοιχα. Οι απανοτοί νόμοι Γεωργιάδη και Χατζηδάκη μια αντιαπεργιακή έχουν τέτοιο, ε, τέτοιου όρους για να κάνει κανείς μια απεργία που στην ουσία... Ετιθέτουν θέτουν αμφισβήτηση. Σύν, και αυτό μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμο, είναι παράνομη μια απεργία όταν είναι ενάντια σε ψηφισμένο νόμο. Έτσι βγαίνουν όλε οι δικέ μα απεργίε. Λε και θα υπήρχε απεργία υπερψηφισμένο νόμο. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι στο νόμο. Έτσι βγαίνουν όλε παράνομε. Ότι λέει, ε, κάνει απεργία ενάντια σε αυτό, αυτό είναι ψηφισμένο νόμο. Άρα είναι πολιτική απεργία, άρα δεν έχει δικαίωμα να την κάνει. Άρα λοιπόν η απεργία παραμένει να είναι ένα αγκάθι. Και η απεργία είναι και θα είναι και όταν το κίνημα βρεθεί σε λίγο καλύτερη κατάσταση θα πρέπει να επιστρέψει και στις απεργιακές φρουρές γιατί αυτό έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Εμείς, για να γυρίσω λίγο στην αρχή και να το κλείσω εκεί το θέμα αυτό, μια κόντρα που έλεγε πριν ο Γιάννη, δεν ξέρω αν θα γίνει κατανοητό, θα προσπαθήσω να το πω έτσι γρήγορα και. ήταν ότι μα λέγανε άλλοι ότι για να υπογράψουμε ψήφισμα συμπαράστασης για τι διώξει σα, θα γράψουμε στο ψήφισμα ότι δεν παρεμποδίσανε οι συνάδελφοι την αξιολόγηση. Εμεί δεν παρεμποδίσαμε. Δηλαδή επιλέξαμε ότι κάνουμε κοινή κινητοποίηση να δείξουμε την αντίδραση, την αντίστασή μα. Επιλέξαμε ότι δεν θα κάνουμε φραγμό, α πούμε. Το επιλέξαμε. Όμω. Εμείς δηλώσεις μετάνοιας δεν κάνουμε. Δηλαδή είμαστε υπέρ του να γίνονται απεργιακές φρουρές. Αν δηλαδή το, το κίνημα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, προφανώς θα κάνει και αυτό και θα παρεμποδίσει. Και θα παρεμποδίσει. Άρα λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι απεργία, περιφρούρησή της, στήσι, στήσιμο απεργιακών ταμείων, επιτροπών αγώνα, αυτό εμεί το βάζουμε στο, στο, στο σωματείο. Η απεργία πρέπει να έχει επιτροπή αγώνα. Πλατιά. Δεν θα είναι η παραταξή μα. Θα είναι κόσμο πλατιά που θέλει να στηρίξει την απεργία. Θα στηθεί ένα απεργιακό ταμείο. Το οποίο τι θα καλύψει τον απεργό, δεν θα καλύψει τον απεργό. Θα καλύψει αυτόν που πεινάει. Αυτό θα καλύψει. Και είναι και ένα τρόπο πολιτική στήριξη τη απεργία στο απεργιακό ταμείο. Τη βγαίνει στην κοινωνία, κάνει μια συναυλία, λε παιδιά λίγο να βοηθήσετε, οι συνάδελφοι περνάνε δύσκολα, πρέπει να αντέξουν κτλ. Αυτό είναι περίπου όπω το σκεφτόμαστε. Το ότι οι συνάδελφοι περνάνε δύσκολα επίση να το, να το εξηγήσουμε εδώ. Ειδικά οι νεοδιόριστοι με λίγα χρόνια υπηρεσία, δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα πραγματικά. Είναι ένα ζήτημα. Όχι, δεν τα έχω τώρα. Στο Μιλάμε μήνα. για 800 ευρώ, παιδιά. Συνάδελφοι που είναι αναπληρωτέ και που είναι, α πούμε, Θεσσαλονίκη και έρχονται να νοικιάσουν στον Πειραιά Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γιατί. Με, με διάρκεια 450 ευρώ δηλαδή που πρέπει να πληρώνουν τη δουλειά τους, όχι να πληρώνονται, πριν να πληρώνουν. Α, αυτό εννοούσε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι, για παράδειγμα, οι δηλώσει περιοχών ε, για διορισμό εκπαιδευτικών, πλέον, έχω την αίσθηση ότι γίνονται και με αυτό το κριτήριο σου. Λέει, θα δηλώσω τον Πειραιά και πώς θα ζήσω εκεί. Περάσαι να δηλώσω καμία επαρχία, μήπως κάποια στιγμή έρθω πιο κοντά στο σπίτι, μαζέψω τα μόρια και έρθω. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να απεργήσει κάποιος Χρειάζεται ένα τέτοιο μηχανισμό, αλλά κυρίως χρειάζεται πίστη στον αγώνα. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι παλιότερα. ήταν ακόμη πιο δύσκολα όταν έκανα απεργία. Ακριβώ. Επίση, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν και πιο δύσκολε διαδικασίες αποφάσεις αποφάσει. βλέπουμε να, να υλοποιούνται σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι οι, οι αγωνιστές στην Παλαιστίνη που πέφτουν με το όπλο στο χέρι σκέφτονται το ακριβώς ε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ε, σκέφτονται ότι βρίσκονται σε μία διαδικασία που πρέπει να αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Ε, οπότε υπάρχουν διάφορα θέλω να πω στάδια, αλλά το να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός στήριξης είναι πολύ σημαντικό για να δώσει τη δυνατότητα να ενταχθεί ευρύτερος κόσμος στον αγώνα. Καμία φορά, επίσης, έχει σημασία να βλέπει κανένα, το είπε πάνω-κάτω ο Πάνος, όταν ρωτάει κάποιος για την απεργία, πιο εύκολο από το να πείσει κάποιον γιατί να απεργήσει, είναι να του πεις διάβασε τις ανακοινώσεις του αντιπάλου. Διάβασε πώς ε, επιτίθεται απέναντι σε αυτό το όπλο του αγώνα. Και, πώς, σε και θεωρεί... πώς πανηγυρίζει όταν είναι μικρά τα, συμ... τα ποσοτά συμμετοχή. Και πώς εξαφανίζεται από παντού ε, μία επιτυχημένη απεργία. Ε, πάντως, για, ε, να, πω, να προσθέσω κάτι που είναι μια πάσα τώρα από το Γιάννη που είπε κάποια στιγμή. Όντως είναι πολύ στενεμένος ο κόσμος οικονομικά. Ωστόσο θα έλεγα ότι το γιαννη που ειπε καποια στιγμη Όντω ειναι πολυ στενεμενος ο πρόβλημα στις μικρές συμμετοχέ απεργίας στον ιδιωτικό τομέα είναι η τρομοκρατία. Είναι όμως και, και εκεί και ε, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτόν που την καλεί. Ε, είναι ξέρω, πολιτικό δηλαδή βασικά το πρόβλημα. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα θέλαμε να πούμε στον ιδιωτικό τομέα, στο σκληρό ιδιωτικό τομέα. Εκεί που υπάρχουν όμως σωματεία που λειτουργούν με διαδικασίες συνέλευση από τα κάτω, ε, βλέπουμε ότι ε, δημιουργούνται γεγονότα. Βρίσκεται κόσμο το δρόμο, αισθάνεται πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Εκεί που έχει κυριαρχήσει αυτό που λέμε γραφειοκρατικό συνδικαλισμός ή διαδικασίες ανάθεσης, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία και συγκεκριμένα όρια έχουν και προοπτική δεν έχουν. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για κάποιους επαγγελματίες εργάτες, επαγγελματίες συνδικαλιστές. Ε, το λέγανε εργατική αριστοκρατία παλιά, <laughs> ξέρω κάποιοι. Ε, ωραία. Ε, το μόνο που είχα να σχολιάσω πριν είναι ότι πλέον έχουμε δει με την περιγραφή όλη αυτή έχουμε δει και τα όρια ε, ε, ε, το κατά πόσο πλέον οι αγώνες είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Βλέπουμε τα όρια της αστικής νομιμότητας. Στο Εδώ θέμα της ψάξω. αντίδρασης... Θα ψάξω να βρω την αφήσα μας να τη διαβάσω, <laughs> γιατί ήταν προφητικό αυτό που είπες. Είναι ακριβώς τα όρια. Πλέον τίδονται ξεκάθαρα και ο κόσμος αρχίζει και... Α, τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή τώρα σου λέω ότι όντως, αν εσύ αγωνιστείς, εγώ το πω πολύ γενικά, για ένα καλύτερο αύριο, για ένα ανθρώπινο, για ζωές με αξιοπρέπεια, για ένα καλύτερο... Οκ, okay, για όλα αυτά, για ελευθερία, οκ, okay, να έχεις μια άποψη, να μην ε, είσαι παράνομη, είσαι εκτός, είσαι, είσαι κακός και εμείς τους κακούς τους βάζουμε στη φυλακή έτσι Εκβιάζουμε στην αρχή ότι θα σαπολίσουμε, απολύσουμε, εκβιάζουμε στην αρχή αλλά κάποιους πρέπει να θυσιάσουμε Αδέλφια τι να κάνουμε, κάποιοι πρέπει να φυλακιστούν πρέπει πραγματικά και εκδικητικά να τιμωρηθούν μπροστά στου υπόλοιπου. Το κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν αλλά Απ' την άλλη όπως είπατε πολύ ωραία ότι όσο πιέζουν από όλα τα σημεία τη χαραμάδα περιμένει ο κόσμος γιατί ξέρουν ότι αν πληρέσουν από παντού ε, το μπαμ πάντα θα είναι ισχυρότερο. Βέβαια ε, εμεί θέλουμε να είμαστε εκεί δίπλα να βάζει του όρου ο κόσμος ότι όλα αυτά τα μπαμ δεν χρειάζεται να είναι καθοδηγούμενα μπορεί να είναι και από τα κάτω πάνω στις ανάγκες στις δικές μας έτσι, που είναι το πιο σημαντικό. Βάζω ε... την περσινή μα αφήσα... Ε, καμιά συνδιαλλαγή, καμιά υποταγή, οργάνωση από τα κάτω, αντίσταση συλλογική. Οι αγώνες δεν είναι νόμιοι ή παράνομοι, είναι δίκαιοι και αναγκαίοι. Οκ. Okay. Αυτό ήθελα να... εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Και μ, φτάσαμε κάπως στο τέλος. Την τελευταία ερώτηση είναι πώς συνεχίζετε; τα επόμενα βήματα, τι έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει. Ε, νομίζω να βάλω το, το γενικό πλαίσιο και να πει τα παραδείγματα ο Πάνος ε, η ιδέα είναι ότι αυτό που προσπαθούμε με την ανότητα αντίστασης ανατροπής στον πιρεά. σε ένα δεύτερο βήμα να προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με άλλε όμοιε διαδικασίες ευρύτερα δηλαδή να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τέτοιου τύπου αντιστάσεις και να δώσουμε ε, διέξοδο σε κόσμο, να φτιάξουμε ένα ευρύτερο ορατό σημείο, ε, γιατί και μόνοι μας δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε, θα συνδεθούμε με άλλους και θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, μαζί τους. Γιατί η επίθεση δεν γίνεται προφανώς ούτε μόνο σε μας ούτε μόνο στους εκπαιδευτικούς. Γίνεται σε, σε κάθε κλάδο που αγωνίζεται, σε κάθε εργαζόμενο που σηκώνει κεφάλι, είτε απέναντι στο του είτε απέναντι στο κράτος. Και ε, χρειάζεται μια διαδικασία... Σύνδεση αυτών των αντιστάσεων στο θέμα των διώξεων, δηλαδή να δημιουργήσουμε γεγονότα που να νιώσουν οι αντιστεκόμενοι που διώκονται ότι μπορούν από κοινού να κάνουν κάτι. Το ίδιο που είπαμε στην αρχή για την παράταξη δηλαδή. Το συγκεκριμένο παράδειγμα θα το ε, πει τώρα ο Πάνος. Ναι, Εμεί από πέρυσι όταν αντιληφθήκαμε το απίστευτο άδειασμα από τα σωματεία μετά μαζεύτηκαν μέσω όλων των πιέσεων που ασκήσαμε. Ε, είχαμε κάνει μια σύσκεψη, είχαν βρεθεί διάφορες έτσι και σωματεία και είχαμε κάνει μια πετυχημένη διαδήλωση από γεωματινή στον Πειρά πέρυσι τον Μάρτι. Ε, ακολούθησε μετά μια επίση επιτυχημένη. Δεν όταν το λέω ψέματα, λέ, είναι ό, επιτυχημένη. Ό, ήταν λέμε, πολύ επιτυχημένη. Ναι, όταν λέμε επιτυχημένη τώρα διαδήλωση στον Πειραιά, Μαζική. είχαμε 150 εκπαιδευτικού εκπαιδευτικούς του Πειραιά, των σχολείων του Πειραιά στη διαδήλωση. Και 500 άνθρωποι. Και που για τον Πειραιά είναι πολιτικό γεγονό. Δεν, δεν, δεν είναι... είχε γίνει ούτε το Δεκέμβρη του 8 αυτό. Ε, και ήταν 150 άνθρωποι από το σωματείο που δεν ήταν η διοίκηση του σωματείου, δηλαδή για να έχετε μια εικόνα έτσι. Ε, έγινε από αυτή την έτσι πλατιά επιτροπή μετά μία επιτυχημένη εκδήλωση νομική μία όχι τόσο επιτυχημένη διαδήλωση στο, ε, στο κέντρο της Αθήνας και ε, παρόλα όταν... αυτά η διαδήλωση αυτή έχω ναι. το ναι. κάπως να πετάγω επειδή είμαστε καλά, χρόνια συναγωνιστές ναι. με τον Πάνο δε με. Ε, παρόλα αυτά ενώ δέχτηκε βαριά καταστολή η η διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, στάθηκε στο δρόμο, διεκδίκησε τον χώρο της και ολοκλήρωσε την πορεία. Ναι, έτσι είναι. Ε, όταν το πράγμα χόντρινε φέτος, είπαμε να το ανοίξουμε κι άλλο και καλέσαμε να γίνει μια ανοιχτή συνέλευση. Όχι απλώς σύσκεψη δηλαδή, μια ανοιχτή συνέλευση. Η οποία πήγε πολύ καλά και θα έλεγα ότι ουσιαστικά τώρα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη στο να γίνει πετυχημένη διαδήλωση που είπα 23 Οκτώβρη. Την οποία βέβαια αγκάλιασαν ευτυχώ τα σωματεία, αλλά καταλαβαίνετε τώρα κάτω από την πίεση που είχε δημιουργήσει. Ε, όλη, άρα είναι θετικό, δεν το λέω. Ε, αυτή η ανοιχτή συνέλευση φιλοδοξεί όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να αποτελεί και ένα χώρο υποδοχή αντίστοιχων περιπτώσεων διώξεων. Ε, θα ξανασυναντηθεί την επόμενη ε, Κυριακή στις 8 Δεκέμβρη, mm -hmm. ε, σε χώρο που, και εδώ κοιτάξτε για να καταλάβετε τώρα, εμείς είχαμε ζητήσει ένα σχολείο εκεί που βρέθηκε πρώτη φορά, αλλά η ΕΛΜΕ που είναι εκεί, οι βασικές δυνάμεις... Πρόσκυντες. Στο... Όχι μόνο οι κυβερνητικές, ενώ και άλλες, ε, αρνούνται να ζητήσουν για λογαριασμό μας το σχολείο. Άρα λοιπόν ψάχνουμε να δούμε τώρα... Πού θα είναι ο χώρο αυτή τη νέα ανοιχτή συνέλευση. Πιθανό να είναι στην παντιο πάλι που είχαμε κάνει τη Δεύτερη, θα το δούμε. 11 το πρωί. Είναι 11 αυτό. το πρωί, την άλλη Κυριακή, 8 Νοέμβρη. Δε, Δεκέμβρη. Δεκέμβρη, συγγνώμη. Ε, και από εκεί και πέρα φιλοδοξούμε να ανοίξουμε ξανά, να έχουμε και νέε περιπτώσει, γιατί είναι καθημερινό. Δηλαδή, ενημερώνεται, έχει καθημερινέ περιπτώσει. Δηλαδή, να φτιάξουμε ξε, ένα site. Αν ξεκινήσουμε τώρα να απαριθμίσουμε τι ναι, άλλε ναι, περιπτώσει ναι. διώξεων που. Ε, ακούσαμε στις διαδικασίες της ανοιχτής αυτής συνέλευσης, νομίζω ότι θα κάνουμε μία ακόμα εκπομπή. ναι. Να. Οπότε σκοπεύουμε να γίνει ένα site, να προετοιμαστεί μια ε, μαζική συνέντευξη τύπου που πολλοί άνθρωποι να πούνε την εμπειρία τους και να οδηγηθεί σε μια νέα απογευματινή διαδήλωση, μάλλον στην Αθήνα, κατά το Γενάρη. Και να το παρακολουθούμε προσπαθώντας να έχει όλο και μεγαλύτερη μαζικότητα, ε, και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο ε, να απαντήσουμε το θέμα και με τη λογική που είπα πριν, να μπει πλατιά παντού, στο λαό, δηλαδή και πριν τι 23, έγιναν και παρεμβάσει γειτονιέ για να αναδείξουν το ζήτημα, έγινε μια μεγάλη δουλειά, δηλαδή. Ε, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, θα ήθελα να, θέλω να προσθέσω κάτι. Κοιτάξτε, εμεί δεν. Ε, πώς να το πω, τώρα λέω και προσωπικά ας πούμε, για τι 18 Δεκέμβρη. Για τη δίκη, για τον Γρηγορόπουλο, εμεί δεν είναι ότι. Ε, δεν είναι του τύπου μα ότι παιδιά, ξέρετε, εμεί περνάγαμε, μα πιάσετε κατά λάθο. Την ίδια στάση έχουμε και στι κινητοποιήσει, δηλαδή αυτή η κινητοποίηση, ας πούμε, για την αξιολόγηση που πήγα να οδηγηθούν σε απόλυση ο Δημήτρη και η Χρήσα. Εμεί αυτό που κάναμε από την αρχή το υπερασπιστήκαμε μέχρι τέλο. Αυτό ξέχασα να το προσθέσω κι εγώ περιγράφοντα τη συγκέντρωση έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο γινόταν η διαδικασία για το αν θα έβγαιναν σε δυνητική αργία οι συνάδελφοι και συναγωνιστές μου, ε, μου έκανε εντύπωση το, ε, με πόση συγκίνηση μιλάγανε συγκεντρωμένοι για την στάση των ε, συναγωνιστών που ανέβαιναν για να σε εισαγωγικά απολογηθούν. Μέχρι την τελευταία στιγμή μιλώντας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Δουντούκα λέγανε τα ίδια πράγματα που είπαν από την αρχή. Ούτε βήμα πίσω. Το ούτε βήμα πίσω επίση είναι στι αφήσει μα και ό,τι είναι στι αφήσει μα το εννοούμε γενικά εμεί. Δηλαδή εμεί θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, δεν θα κάνουμε πίσω. Ε, ο στόχο μα είναι να παλεύουν περισσότεροι, γιατί αυτό είναι η πραγματική ήττα του. Είναι ότι αν πάνε να κόψουν το ένα κεφάλι θα του βγουν τρία. Αυτό είναι εμεί, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε στην εκπαίδευση, ναι, τη γραμμή κοινή αγώνες μαθητών εκπαιδευτικών κοινή αγώνες ε, επίσης, το έμπρακτα και πρόσφατα σε ένα επεισόδιο που έγινε στον Πειραιά. Θα να πεις γι' αυτό πάνω ωραία θα ήταν. Ε, επίσης μην δοθεί λάθος εντύπωση ότι δεν θέλουμε να... Ε, ότι με κάποιο τρόπο υπερβαίνουμε ή αφήνουμε εκτός το σωματείο. Ναι, ναι σωστό. Απλώς όταν αυτή τι παρέμβαση μέσα στο σωματείο πια σταβάνει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να την συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε ω αυτό που είμαστε να υπερασπιστούμε αυτό που λέμε μέχρι τέλους. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε εμείς. Γι' αυτό τη φτιάξαμε την παράταξη, γιατί αυτό που γράφουμε το πιστεύουμε και το υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους. Αυτό είναι όπω το λέει ο Γιάννη. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Δυστυχώ θα έχουμε μέλλον. Δηλαδή, <laughs> καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πε το παράδειγμα με το σχολείο. είδαν, Ήτήξε, ναι, έχουμε, ένα τέταρτο, να... έχουμε ένα δε τέταρτο. Έχουμε ένα τέταρτο. Κάνω και διαχείριση των να, να, να είναι σαφέ ότι το ζήτημα. Ε, κοίταξε, τα σχολεία βράζουν. αυτός το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσεως. Τα σχολεία βράζουν. Είναι άλλο ζήτημα, τα διέξοδα είναι ισορευμένα και τα λοιπά και αυτό δεν εκδηλώνεται. Ε, όμως με διάφορες ευκαιρίες, ε, αυτό φαίνεται. Δηλαδή δημιουργήθηκαν, έχουν δημιουργηθεί πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πρόσφατα μία προσαγωγή μαθητών με την υποψία κατάληψης σε σχολείο το οποίο συγχωνεύτηκαν τμήματα γιατί ξέρει μέσα στο όλο πλαίσιο Πολιτική, να κάνουν μεγάλα τμήματα, να συγχωνεύουν. Ε, εκεί υπήρξε προσαγωγή μαθητών με την υποψία ότι θα κάνουν κατάληψη σε ένα σχολείο του Πειραιά. Πρόσφατα έγινε ένα επεισόδιο ε, με κάποιους δελτάδες που περνάγαν έξω από το σχολείο για κάποιο άλλο ζήτημα και κάποιοι πιτσιρικάδες. Τους ε, δεν δεν ξέρω, έρωτη, όχι, έρωτη. όχι, δεν τους πετάξαν τίποτα. Κάτι τους είπανε. Πάρε αυτές απάντησαν. επόχη απάντησαν με τον τρόπο που απαντάνε δεν θέλω να πω με τη λέξη απάντησαν στου πιτσιρικάδες δηλαδή πήγε να γίνει ένα ολόκληρο απειλέ ότι θα σας οι εκδρομές για τρία χρόνια δηλαδή πράγματα χοντρά και εκεί και μαθητές παρέμβηκαν και οι μαθητές έκανε τι ελέσεις δεν θέλω να τους εκθέσω τώρα γι' αυτό δεν λέω λεπτομέρειες όμως και οι συνάδελφοι δηλαδή μην νομίζουμε ο κλάδος δεν θέλει να έχει το ρόλο αυτό και όποτε γίνεται και εκεί που έγινε μια κόντρα για το ότι θα βάζετε απουσίες σε αυτού που κάνουν κατάληψη κλπ. Αλλά και σε πολλά σχολεία που έχει γίνει αυτό, οι συνάδελφοι προσπαθούν να το αποφύγουν. Δεν θέλουν να το κάνουν. Πιέζονται πολύ, απειλούνται, δεν θέλουν να το κάνουν. Επειδή τα σχολεία βράζουν, βράζουν. Δεν ξέρω αν αυτό θα εκφραστεί, δεν έχω εικόνα. Αν... Πάντω ανησυχώ ότι αν δεν εκφραστεί αγωνιστικά. Ανησυχώ για το πώ θα εκφραστεί. Γιατί είναι, έχει φορτώσει πολύ αδιέξοδο η νεολαία. Πολλοί τη δείχνουν με το δάχτυλο, πολλοί την απειλούν, πολλοί την καθιβρίζουν, πολλοί τη δείχνουν εφιάλτη μπροστά. Είναι νεολαία. Και σε μια νεολαία η οποία τη λένε το μέλλον τη είναι μαύρο. Αυτό, αυτό που ήταν πριν. Δεν υπάρχει αυτό που λέει, Ποιο είναι, θα φοβάσει το μέλλον. Αυτό είναι εμπριστικό. Και σε αυτό το είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι των συναδέλφων να αντέξει αυτή την πίεση που του έρχεται από πάνω και να μην αποδεχτεί τέτοιο ρόλο, είναι κρίσιμο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι ο Πάνος τα είπε όλα για το τελευταίο κομμάτι. Ε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μεταφέρω την ψυχολογία των συναδέλφων που συνθλίβονται κάτω από αυτέ τις δύο πιέσεις. Ε, μία πίεση από το κράτος που τους λέει ότι θα γίνεις γρανάζι μηχανισμός καταστολής και κάτι χειρότερο κιόλας και ιδεολογικό μηχανισμός να πείσεις δηλαδή τους νέους ανθρώπους ότι όχι μόνο δεν υπάρχει εναλλακτική αλλά δεν θα βγάζει και κύχ κιόλας και κολύμπα. Αυτό δηλαδή και το να το παραμικρό είναι σε εισαγωγικά παράνομο ε, και από ένα καζάνι που βράζει από κάτω και έχει όλο το δίκιο να Είναι απελευθερωτικό να νιώθεις ότι μπορείς να πεις δύο πράγματα γι' αυτό και θα σταθούν δίπλα στους συναγωνιστές σου να υπερασπιστούν αυτή σου τη δυνατότητα. Είναι πραγματικά απελευθερωτικό. Γιατί στην πραγματικότητα διοριστήκαμε για να καλύψουμε μια βασική κοινωνική ανάγκη. Δεν διοριστήκαμε για να γίνουμε μηχανισμός καταστολή. όπως έλεγα και το πρωί στο σχολείο και μπορώ ακόμα να το λέω τα, στρα... τα σχολεία ούτε είναι στρατόπεδα ούτε όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα γίνουν ποτέ Πολύ ωραία κλείνουμε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο μου κλείσατε και οι δύο και ο Πάνες και ο Γιάννης πόσο καλύτερο δεν θα μπορούσα να τα γράψω καλύτερα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα ε, και για την κουβέντα που κάναμε σήμερα εδώ, ε, να ευχαριστήσουμε και την Άννα η οποία βοήθησε, να το πούμε και αυτό: Τα να, κρέτσε να ναι. τα ε, δίνουμε. Που μας έφερε σε επικοινωνία από την ε, εκδήλωση που είχατε κάνει. Ε, να ξέρει ο κόσμος ότι η εκπομπή θα ανέβει εκεί που ανεβαίνει στο cloud του Radio Reboot, ανεβαίνει στο archive.org, στο Parias Athens ανεβαίνει και στο συντροφικό ραδιόφωνο δεκάτι στα 31 AM έτσι να υπάρχουν παντού τα αιχητικά να πληροφορεί το κόσμος, να πληροφορεί από τα κάτω εκεί που ακούει κάτι διαφορετικό εκεί που ακούει ο να αγωνίζεται εκεί που ε, τα πράγματα έτσι τίθονται με άλλο τρόπο και όχι θεματικά και εν μέσω πολιτικής διαχείρισης από τα mainstream media να το πω έτσι πολύ γενικά. Πάνω, Γιάννη Γιάννη Πάνω ε... Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για την φιλο... αλλά και για τη ζεστασιά και την άνεση να κάνουμε μια κουβέντα έτσι ανθρωπινή δηλαδή και ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά νιώσαμε ένα κλίμα που το είπα μετά το, τη διακοπή στο διάλειμμα που μας έδωσε τη δυνατότητα ε, να νιώσουμε πολύ άνετα και να κάνουμε μια ε, ουσιαστική νομίζω κουβέντα που θα είναι χρήσιμη να ακουστεί σε όλα τα μέσα που ανέφερες πριν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Ευχαριστώ εγώ και θα κλείσουμε. Είχα ακόμα δύο, κομμάτια, αλλά νομίζω ότι επειδή π.χ. το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν» έχει, δεν ξέρω, ε, παίζει και αυτό, παίζει και το «We decide Νομίζω ότι... Με ψήνει. Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τον Παύλο Σιδηροβούλιο. Αλλά θα κλείσουμε με αυτό. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Νομίζω σε λίγο θα έρθει και το Sci-Vibes εδώ να παίξει τι μουσικάρες του. Εντάξει, θα συνεχίσει το Red Reboot. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού παντού. Και την άλλη Παρασκευή που είναι 6 Δεκέμβρη. Ο Παρία θα κάνει μην ένα μετάδοση από την πορεία στους δρόμους Αθήνας και παράλληλα θα έχει και ανάγνωση κάποιων κειμένων της εποχής εκείνης. Καλή συνέχεια. Γεια σας.